Λοιπόν, κα καλησπέρα σας. ήρθατε. Ε, Πάμε, Πάμε στην πληροετία τώρα. Στην <σχυριακά> πληροετία. Οπότε <σχυριακά> το άλλαξα λιγάκι. <σχυριακά> Γιατί η δεν είναι... είναι μουσείο όλοι. Οπότε <σχυριακά> είπα να ανταλλάξω να μην είναι αυτό με την αίθουσα, αίθουσα, αίθουσα. <σχυριακά> και το έχω κάνει, το έχω χωρίσει σε δύο ενότητες. Η μία ενότητα είναι η Αναγέννηση και η άλλη είναι ο μαγγελισμός. Δηλαδή, είπα να δούμε το γενικότερο κόντεξ και επειδή μα κερδίσαμε ένα πάσο από αυτό που μπαίνει στα μουσεία και μπαίνει και βγαίνει δωρεάν. Το είπα να το σκεφτούμε το πάσο. Λέω, θα μπαίνουμε στο οφίτσι, θα βγαίνουμε από το οφίτσι, θα μπαίνουμε στην Ακατέφη, θα βγαίνουμε από την Ακατέφη, θα πηγαίνουμε ω ένα θα βγαίνουμε από εκεί, θα πηγαίνουμε πίτι ώστε να στοιχεί με έναν λίγο διαφορετικό τρόπο. Θα επανέλθουμε στον παραδοσιακό τρόπο αίθουσα-έθουσα. Οπότε, στη Φλωρεντία θα κάνουμε δύο συναντήσεις, η μία είναι σήμερα θα πάμε με το πάσο αυτό που λέγαμε στα οφίτση, στην Καπέλα Μπραγκάνηση, στη Σάντα Μαρία Νοβέλα και στην ακαδημία λίγο αν προλάβουμε και την επόμενη φορά θα ξαναπάμε πάλι στα ίδια να δούμε άλλα έργα. Η ε, Φλωρεντία έχει ενδιαφέρουσε εκθέσει εκθέσεις και σύντολης φέλης. Αλλά για να καλύψει αυτό το κενό για ένα απαιτητικό είδο τουρισμού που δεν... που δεν θέλει να βλέπει μόνο Αναγέννηση ή μόνο Μπαρόκ. Οπότε διοργανώνονται διάφορε ενδιαφέρουσε εκθέσει, κυρίω στο Παλάτσο Στρότσι. Το Παλάτσο Στρότσι είναι ένα πολύ ωραίο παλάσο κεντρικά, όπου πραγματοποιούνται περιοδικέ εκθέσει, συνήθω σύγχρονε τέθη, για να καλύπτει αυτό το κενό και να πιάνει και ένα άλλο είδο τουρισμού. Αλλά το. το... Το φόρτε τη Φλωρετίας είναι μια αναγέννηση, είναι ουσιαστικά η πόλη εκείνη στην οποία αυτός ο σπινθύρας του ουμανισμού αναπτύχθηκε πάρα πολύ γρήγορα και σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό, δίνοντας μια σειρά από εξαιρετικά έργα και στην αρχιτεκτονική που δεν είναι τώρα το, το σημείο αναφοράς μας και στη ζωγραφή και στην πληπτική, οπότε έχει, έχει πολύ ενδιαφέρον αυτό. Αμπράμμοβιτσέ, ναι. Κρατιέται, ε, έχετε πάει σχεδόν, φαντάζομαι, όλη την Κροατία. Αυτό το ιστορικό κέρατο κρατάει αυτό το χαρακτήρα. Είναι ωραίο, α πούμε, να τα κυλήθια αυτά των κτηρίων να διατηρούν την μνήμη, να, να ανεβαίνει και να περπατά σε κτήρια που ξέρει ότι περπάται και ο Μιχαηλάκηλο και ο Λεωνάρντ Νταβίτσι. Είναι ωραίο. Οι Ιταλοί το έχουν ελκύτω. Εμεί δυστυχώ είμαστε τα πιο επιλύσμονε. Και είναι άσχημο αυτό. Ναι. Και η πόλη είναι πολύ όμορφη, Κέρθυ, και έρχεται από τον Οικίτης κτλ. Είναι μικρή, είναι δηλαδή μαζεμένα όλα αυτά σε αυτό το κέντρο εκατέρωθεν του Άρνου. Ε, εμείς θα πάμε στο Ουφίτσι. Βασικά για το Ουφίτσι ήταν η αρχική έτσι, δομή. Mm. Το οποίο Ουφίτσι είναι εδώ. Πιάνει αυτό. Είναι αυτό το ΠΗ. Το κτίριο τύπου Π, το οποίο όπω βλέπετε ενώνεται πάνω από το Πόντε βέκιο με το κοριττόιο Βαζαρεάνο και πάει στο Παλάτσο Πίτι. Ελά, μην μπλέκεται και με την μπλέμπα τώρα ο κόσμο. Καταλάβατε που άλλαξε κατοικία και ήρθε εδώ για να έχει κήπου, για να έχει καθαρό αέρα. Το Στρότσι είναι. είναι εκεί, είναι, και, είναι κεντρικά το Στρότσι. Εδώ περνά το Παλάτσο Πίτι, είναι εκεί. Δεν φτάνω τώρα, εδώ. «Αυτό παλάτσο στρώς». Είναι, είναι, είναι πολύ γεντρικά, <συσίλιο> ναι. Αμπράμμα δεν <τούτε>, τώρα, <συσίλιο> <συσίλιο> ναι. <συσίλιο> Αυτό είναι. <συσίλιο> Απλώς είναι διάσπαρτα, δηλαδή τα μισά έργα, τα, τα πιο ωραία έργα, τα μισά από τα πολύ ωραία έργα ε, ήταν εθνικευτικές παραγγελίες, οπότε ήταν σε παρεκκλήσια ως το πλήστον. Με το πέρασμα των χρόνων αυτά τα παρεκκλήσια απαξιώθηκαν σε κάποιο βαθμό ε, και πολλά από τα έργα ή μεταφέρθηκαν τα φορητά έργα, τα ρετάμπλ, εικόνες και, ττά, και κάποια αποτυχίστηκαν οπότε το ουφίτς ουσιαστικά στεγάζει αυτή την πάρα πολύ μεγάλη και πολύ ωραία συλλογή. όλη οι πόλοι αναπτύσσεται από τον Ύστερο Μεσαίωνα από τα γοθικά χρόνια δηλαδή, τον Ντουόμο και τον Πατιστέρο είναι γοθική αρχιτεκτονική, δεν είναι ακόμα αναγέννηση ο Τρούλος του Μπρουνελέσκι είναι αναγέννηση, αλλά το κοδονοστάσιο του Τζότου, το 1300. Η πρόσωψη είναι επίσης γοτθική, δηλαδή αυτά δεν είναι ακόμα αναγεννησιακά, είναι γοτθικά τα κτίρια, ε, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν είναι συγκλονιστικά. Και αυτό είναι γοτθικό, Το Παλάτσο Βέκιο ή παλάτι Τελιά Συμιορία και η Λότζα είναι... Γοτική και στη συνέχεια αναγεννησιακή. Οπότε σε όλα αυτά τα σημεία μέσα υπάρχουν πάρα πολύ ενδιαφέροντα έργα και έξω, πάρα πολλά γλυπτά. Οπότε μπορούμε να δούμε. Εδώ βλέπουμε μια ωραία απεικόνηση όπου φαίνεται το, το ουφίτσι. Τα ουφίτσι κανονικά είναι, ουφίτσι, γραφεία σημαίνει, γραφεία. Και ουσιαστικά ήταν ένα αρτήριο που έφτιαξε, οφείλει με την κατασκευή του στον κόσμο, τον κόσμο των Εδίκων, τον 16ο αιώνα. Ο οποίο με την προτροπή του Βαζάρη ε, αποφασίζει να ενώσει λίγο τι διοικητικέ υπηρεσίε τη πόλη ε, και χρειάζεται ένα κτίριο το οποίο να λειτουργεί ταυτόχρονα και σαν οικονομικά γραφεία και σαν διοικητικά γραφεία. Και <coughs> επειδή είναι ο ο τελευταίο όροφο σιγά σιγά ε, μαζεύει και τη συλλογή του από του τέσσερι ορόφου, τρει ουσιαστικά είναι, ο τρίτο α πούμε μαζεύει την τη συλλογή, σιγά σιγά με τον Φερνινάντο. Αυτή η συλλογή εμπλουτίζεται, εμπλουτίζεται και σιγά σιγά αποχωρούν οι διοικητικέ υπηρεσίε που δίνουν το όνομά του σε αυτό το καταπληκτικό μουσείο, τα Ουφίτσι. Μένει βέβαια η παλαιά ονομασία γκαλέρι εταιρεού Φίτσι, η γκαλέρι των γραφείων, σαν να λέμε. Και σήμερα έχει αναγεννηστεί πολύ όμορφα το κτίριο τα τελευταία χρόνια και στεγάζει μία από τι πιο σημαντικέ συλλογέ στον κόσμο. Τι σημαντικότερη σε ό,τι αφορά την αναγέννηση τουλάχιστον. Έχει και λέει Δίβνη μέχρι 10 εκεί είναι και πολύ ωραία για έχει κόσμο Τουρίστε τουρίστες και τέτοια και είναι αυτό το κτίριο που κάνει το πι εκεί που βλέπετε με την ε, κολλητό στην πιάση Αντελασσυνιορία κάνει αυτό το πι η, η πάνω πλευρά του πι βλέπει τον Άρνο εδώ και ενώνεται αυτό δημιουργώντας μια πολύ ενδιαφέρουσα διαδρομή Υπάρχει είπαμε και ο Κοριντόιος Βαζαριάνο από μία είσοδο του, στη γωνία αυτού του πι ξεκινάει ένας διάδρομος ο οποίο διάδρομο ήταν ο διάδρομος που χρησιμοποιούσαν οι ΜΕΔ και αρχικά και οι υπόλοιποι Δούκε στη συνέχεια, δούκας είναι ο κόσμο. Τώρα δεν έχουμε πια δημοκρατία το 16ο αιώνα, για να πάει στο παλάτσο πίτι που είναι εδώ. Είναι ωραίο, έχει ανοίξει το κοινό. Τώρα τελευταία έχει ανοίξει το κοινό, όχι στο κοινό κοινό, με, με πάρα πολύ δύσκολε κρατήσει κτλ. διαμορφώνεται σε μια πάρα πολύ ωραία πινακοθήκη αυτοπροσωπογραφιών. Από αυτοπροσωπογραφίε αναγεννησιακών καλλιτεχνών μέχρι αυτοπροσωπογραφίε συνόλου. Οπότε γίνεται ένα διάδρομο που αρχιτεκτονικά δεν έχει ενδιαφέρον. Το μόνο ενδιαφέρον του είναι ότι είσαι πάνω από την πόλη. Περνά και βλέπει του άλλου κάτω. Και σαν σε ένα άλλο μέδικο, και είναι πω, πάρα πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η διαδρομή. Δεν θα μα απασχολήσει και πολύ εμά γιατί έχει τόσα πολλά να δούμε αυτό το πι που βλέπουμε εδώ, πολύ όμορφα φωτισμένο και ανακαινισμένο. Ε, έχουν γίνει και κάποιε προεκτάσει τα τελευταία χρόνια, με πολλή κουβέντα βέβαια, γιατί εκεί τρώγονται και με τα ρούχα του συνέχεια. Δηλαδή, δεν πάνε να ρίξουν και δεν πάνε να αυτό, άμα αισθανθούν ότι διαταράσει την παραδοσιακή αντίληψη και τα λοιπά μπλοκάρουν πάρα πολύ οτιδήποτε επέμβαση είναι να γίνει. Mm. Τέλος πάντων, οπότε έχει καλώσει λίγο το τελείωμα του έργου. Τώρα βγαίνει από την άλλη πλευρά, από μια διατσέτα που είναι από την άλλη πλευρά αλλά δεν έχει ολοκληρωθεί αυτό. Μέσα κρατάει αυτό το χαρακτήρα του 16ου αιώνα και έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον σε όλες τις αίθουσε. Έχει έργα από το 12ο αιώνα Μέχρι και τον 17ο. Αλλά το μεγάλο κομμάτι τη συλλογή είναι ουσιαστικά του 15ου και του 16ου, που η Φλωρεντία είναι. Αλλά έχει και από το διεθνές μορφωτικό ύφο. Εδώ, α πούμε, μπαίνουμε στη δεύτερη αίθουσα, την τρίτη, άφησα τις μαϊστά. Μπορεί να τη ρίξω την άλλη φορά. Άφησα τις μαϊστά για να πάμε κατευθείαν στο διεθνές μορφωτικό ύφο, το λεγόμενο International Gothic, να δούμε δύο πολύ όμορφα έργα αυτή τη τεχνοτροπία η οποία τεχνοτροπία, ενώ έχει ήδη εμφανιστεί ο Τζότο και ενώ έχει ήδη απομακρυφθεί μία τάση της ζωγραφική από τη λεγόμενη Μανιέρα Γκρέκα ή Μανιέρα Βιζαντίνα, ε, την βιζαντινή και τη Γορφική Αντίληψη, ε, η παράδοση αυτή κρατάει πάρα πολύ ακμαία, διότι έχει κομψότητα, έχει λεπτότητα και ταιριάζει πάρα πολύ με το πνευματικό περιεχόμενο αυτών των έργων. Αυτά είναι ε, του 14ου αιώνα, είναι το λεγόμενο τη 1, το λεγόμενο διεθνέ γορθικό ύφος, το οποίο διατηρεί το χρυσό φόντο, διατηρεί τα γορθικά οψικόρυφα τόξα και τις ε, ε, επιχρυσσομένες γύψινες διακοσμήσεις σε όλα τα ρετάμπλ, για να δώσει μια αίσθηση αριστοκρατικής κομψότητας στην όλη σύνθεση, δουλεύει περισσότερο με τη γραμμή, αδιαφορεί για τον τόνο, και το πλάσιμο, τα χρώματα έχουν συμβολική περισσότερο σημασία, όχι περιγραφική, τα δραπαρίσματα, ενώ ξέρει να τα κάνει ο Σιμόνο Μαρτίν τα τραπαρίσματα της, της ενδυμασίας, δεν τον ενδιαφέρουν και πάρα πολύ, ούτε στην Αγία Μαργαρίτα, ούτε στον Άγιο Ανσάνου, από εκεί είναι αυτό το ρετάμπλ, από την παλιά εκκλησία του Αγίου Ανσάνου, σήμερα είναι στο Ουφίτσι και είναι ένα έργο του και του Φίλιππο Πάμε κοντά να το δούμε γιατί είναι ένα πραγματικό αριστούργημα. Εδώ. Είναι ένας ευαγγελισμός. Θα ακούμε κυρίως Παλιστρίνα, Γεσουάλντο, Ταβερνέ, Αναγεννητικά δηλαδή, Αν άμα παίξουν. Ναι. Συνγώμη, δεν. με το ε, οποιοδήποτε φορητό έργο χρησιμοποιείται στη λειτουργία. Ωραία. Παλαιστρίλα είναι αυτά, έτσι. Το Ιγκρασσού Υπάρχει και ένα πολύ ωραίο σπικάζ. Δηλαδή βγαίνουν με τα λόγια του αγκαίριου από το στόμα του και κατευθύνονται προς την Παναγία και λένε «Α, δεν κράτει απλά ένα στέκου», αυτό που λέει και εδώ η, η μουσική. Αυτό. Και όπως ακούτε και σε αυτή τη μουσική του Παλιστρίνα που είναι λίγο μεταγενέστερη αλλά πρόημι αναγέννηση, υπάρχει αυτή η αίσθηση εξαιρετικής κομψότητας, ο πλούτος των υλικών οι τονικές διαβαθμίσεις που δίνονται όχι για να περιγράψουν τα σώματα, αλλά κυρίως αυτή την αίσθηση του πλούτου του χώρου, οι εξαιρετικές λεπτομέρειες που θα δούμε στη συνέχεια, μία ε, παραμόρφωση των σωμάτων με στόχο την κομψότητα, δεν είναι τα σώματα ρεαλιστικά, ούτε του Αγγέλου, ο Άγγελος έχει μόλις προσγειωθεί, ακόμα ανεμίζει ο μανδύας του κάνοντας αυτούς τους γραφισμούς που μοιάζουν με αραγουργήματα στον τρόπο με τον οποίο γίνονται ουσιαστικά διακοσμητικά στοιχεία του συνόλου. Οι απολύξεις των φτερών, ο μανδύας που ανεμίζει, τα χρυσοκέντητα ενδύματα, η κομψότητα στις μανσέτες, στους μανδύες και στις λεπτομέρειες του χώρου, οι κεφαλόδεσμοι, τα στολισμένα περίτεχνα κεφάλια, τα έπιπλα, ο κρίνος, οι μυτιές, οι δάφνες και όλα αυτά προσδίδουν στο έργο μία εξαιρετική κομψό. Ήρε μετά. Μπορείστε. Α εδώ δεν είναι διαμορφωμένο ακόμα, γιατί αυτός που τα οργάνωσε αυτά, ε, αυτός που τα οργάνωσε αυτά, τα οργάνωσε το 400 λίγο αργότερα, τα δόμησε. Εδώ έχουμε έναν περίεργο συνδυασμό και των τεσσάρων στοιχείων. Ναι, και εγώ αναρωτιόμουν, δηλαδή το ψάξα και εγώ λέω, αυτό τι είδου ευαγγελισμό είναι, τη Τουρκάκη, είναι γιατί σίγουρα έχει μια ενόχληση η Παναγία, γιατί κάνει αυτή την πολύ ωραία κίνηση, ενώ το βιβλίο το ανοίγει λίγο και βάζει και σε δίκιο, το δάχτυλο έτσι, θα το δείτε μετά. Είναι πάρα πολύ ωραία αυτή η κίνηση του δεξιού χεριού τη και κυρίω το, το σώμα τη που κάνει μια κλίση, σύσυ με το κεφάλι και κάνει αυτό το έστω, το οποίο είναι πάρα πολύ κομψό. Οπότε δεν είναι ένα ε, ε, ε, ε, συγκεκριμένο τύπος ευαγγελισμό, αλλά είναι συνδυασμό δύο-τριών. Ναι. Προς τον Μητροπέδιο βέβαια, γιατί η Ανατολική το λέει τώρα. Γιατί είναι ακόμα μεσαίωνα, οπότε ε, αυτό που εισπράττει ο θεατή δεν προκύπτει από το συνέστημα των απεικονιζομένων πρωταγωνιστών, αλλά κυρίω από τα μέσα που χρησιμοποιεί ο ζωγράφος Ενώ είναι ένα πολύ όμορφο έργο που σου δημιουργεί έντονα συναισθήματα λεπτότητα, χάρη, ε, οι μορφέ είναι ουσιαστικά ανέφραστε και πολύ σιλιζαρισμένε. Οπότε έχουν αυτά τα χαρακτηριστικά στο διεθνέ λογοθικό ύφο, το οποίο ανήκει αυτό το έργο και σε όλη τη σχολή Και αυτό το πολύ όμορφο έργο είναι στη διπλανή ένθωσα του Τζεντήλετα Φαμπριάνο ενώ είναι και αναγέννηση, ενώ έχει ήδη έρθει ο μαζάτσο ο οποίο έχει καταργήσει το χρυσό φόντο, έχει δώσει πλαστικότητα στα σώματα και έχει δώσει έκφραση στις μορφές. Βλέπετε ότι ο Μαζάτσο τα κάνει αυτό, ο Μαζάτσο πεθαίνει το 1428. Άρα εδώ έχουμε ένα έργο το οποίο είναι μετά τα ωραία έργα του Μαζάτσο και βλέπετε ότι επιμένει αυτό το ήχο. Για την κομψότητα που έχει και για τον τρόπο με τον οποίο αποδίδει όλες αυτές τις λεπτομέρειες. Προσκύνηση των μάγων είναι ένα προσφυλλές θέμα, έχουμε πάνω από 12 προσκυνήσεις γάμων στο Φίτζι. Αν την επόμενη φορά ε, βρω λίγο κενό στην παρουσίαση που ετοιμάζω, θα κάνω ένα συγκριτικό των προσκυνήσεων των μάγων. Γιατί έχει πολύ ενδιαφέρον να δείτε πώ το κάνει ο Τζεντίνη Φαμπριάνο πώ το κάνει ο Μποντιτσέλη, πώ το κάνει ο Λεωνάρδο Νταβίντσι, πώ το κάνει ο Φίλιππο Λίπη, τι διαφέρει ένα από τον άλλον. Αλλά επειδή είναι λίγο ειδικό στα θα το βάλω αν υπάρξει κενό. Εδώ πρόκειται για ένα, μια αριστοργηματική προσκύνηση των μάγων, τριά μέτρα ύψος τεράστια, ε, η οποία έχει αυτά τα χαρακτηριστικά που είδαμε και στη σχολή τη Ιένα, που είναι 100 χρόνια μετά. Βλέπετε ότι επιμένουν μόνο που εδώ οργανώνεται περισσότερο ένα αφηγηματικό περιεχόμενο, υπάρχει η, η, η αφήγηση της ιστορίας, στην τριπλή αψίδα που επιστέφει το κεντρικό θέμα, υπάρχει η, η, η χρονική αλληλουχία, τώρα που θα πάμε κοντά θα δείτε στην πρώτη αψίδα ότι έχουν ανέβει τρεις, έχουν ανέβει τρεις, σε ένα ύψομα για να καταντέψουν, για να βρίσκουν καλύτερα το αστέρι. Και καθώς το αστέρι λάμπει, είναι όλο, όλο νυχτερινό εδώ μεταξύ, εδώ σουρουπώνει και εκεί αρχίζει και γίνεται νύχτα και κάνουν το ταξίδι μέσα στη νύχτα. Οπότε έχω ένα πάρα πολύ ωραίο στοιχείο της νύχτας που επειδή είναι νύχτα χρησιμοποιεί ένα σκοτεινό background και εκεί πάνω τοποθετεί όλες τις χρυσέ λεπτομέρειε για να δημιουργήσει αυτή τη μέση του θεϊκού φωτός διότι ουσιαστικά η προσκύνηση των μάγων ε, είναι μία απεικόνηση θεϊκής επιφανίας. Δεν, δεν εκλαμβάνεται τόσο ο κοσμικός της χαρακτήρας με τους μάτους και τα δώρα, όσο ε, η, η, η έννοια τη θεϊκή επιφανεια είναι μια επιφάνεια, έτσι λέγεται και στα Ιταλικά αυτό, ε, επιφάνεια, ε, που είναι η φανέρωση του θεϊκού στοιχείου μέσα από τη γέννηση και η, η οικουμενική απίτηση που έχει αυτό, διότι αυτή η γέννηση και αυτή η επιφάνεια φέρνει ένα μήνυμα το οποίο αφορά όλη την οικουμένη Άρα έρχονται η προσκύνηση των μάγων και την προσκύνηση των μάγων να υποδηλώνει την οικουμενικότητα Ότι έρχονται από, από τι τρει γνωστέ τότε η πίου, την Ασία, την Ευρώπη και την Αφρική, Έρχονται τρει μάγει με τρία διαφορετικά δώρα και όλη αυτή η σύγκληση απευθύνεται ουσιαστικά σε αυτή την οικουμενικότητα που λέμε. Οπότε βλέπουν το αστέρι, κάνουν τη διαδρομή, πάνε πάνε πάνε, έχει πολύ ωραία ενδιαφέρον αυτή η πομπή Εδώ φτάνουν στην πόλη και τώρα μπαίνουμε στην πόλη. Και είμαστε από μέσα τώρα και πάνε στη φάτου και αποδίδουν τα δώρα. Έχει πολύ ενδιαφέρον, διότι αρχίζουν σιγά σιγά και μπαίνουν και οι παραγγελιοδότε μέσα. Αυτό ας πούμε είναι του Πάλα. Στο κοντινό πλάνο θα δείτε πίσω από τον νεαρό μάγο. Έχουν τους τρεις μάγους με σειρά. Οι τρεις μάγοι επίσης στην επιφάνεια αναφέρονται και στην αναφορά στις όλε είναι δηλαδή νέος όριμος και γέρος για να ε, υποδηλωθεί ότι αυτή η επιφάνεια αφορά προβληματισμούς όλων των ανθρώπων και όλων των ηλικιών. Οπότε υπάρχει ένα, ένα συμβολισμό σε όλα αυτά πάρα πολύ ενδιαφέρον. Πίσω από τον τρίτο μάγο οι, οι δε μάγοι εκφράζουν και οι ίδιοι τη στάση μου απέναντι στο θείο, πάντα του νεαρού, πάντα ο πιο γέρο είναι πιο, ε, πιο ταπεινός διότι από τη σοφία της γνώσης που κουβαλάει ταπεινώνεται ευκολότερα. Ενώ ο νέος που έχει το, αυτό της ηλικία δύσκολα ρίχνει τον εγωισμό του γιατί δεν έχει σφάλι στραπάτσα τη ζωή για να καταλάβει πόσο σημαντικό είναι το στοιχείο του να αφήνεις ο εγώ σου και να ταπεινώνεις οπότε στις περισσότερες απεικονίσεις προσκυνήσεων μάγων ο, ο γέρος είναι πιο σκυφτός και προσκυνάει ο μεσαίος είναι σε μια ενδιάμεση κατάσταση και ο νέος είναι πενταόρθιος πίσω από τον όρθιο ε, αυτό υπάρχει ο παραγγελωδότης του έργου θα δείτε ότι κρατάω πάλα έτσι λέγεται, κρατάει στα χέρια του ένα γεράκι ήταν το σύμβολο της οικογενείας του, ήταν και κυνηγό, οπότε μπαίνουνε σιγά σιγά και κάποια συγκεκριμένα πρόσωπα της πλονιδινής κοινωνίας μέσα στο έργο το οποίο στο Μεσαίωνα θα ήταν αδιανόητο να συμβεί Το μέρες, αλλά... <κυρίζω> έχασα, φέρω, <συρίζω> ε, στην επόμενη αίθουσα Πάμε 20 χρόνια μετά Έχω ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον έργο Περίεργο έργο, διχτερινό γι' αυτό Το οποίο είναι η μάχη του Σάρρο Μάνο Μία πολύ σημαντική μάχη για τους Φλωρεντινούς Γιατί οι Φλωρεντινοί με τους Ιενέζους Ήταν ένα πάρα πολύ έντονο ανταγωνισμό Και αυτή ήταν η καθοριστική μάχη Όπου νίκησαν και επικράτησαν οι Φλωρεντινοί Οπότε, έχω τη μάχη του Σάρομάνο. η μάχη του Σαρωμάνο υπάρχει σε τρεις εκδοχές, η μία είναι στο Λονδίνο National Gallery, η άλλη στο Λούβρο και η άλλη στο Ουφίτσι, άρα έχω τρεις εκδοχές, ήταν τοποθετημένες, έτσι όπως σουρούπωνε και άρχιζε η μάχη, στο, στο Λονδίνο την εκδοχή, μετά διαδραματιζόταν όλη τη νύχτα η μάχη, εδώ κάτσε να τα δούμε λίγο πιο αναλυτικά. Εδώ είναι η πρώτη σκηνή όπου ο Νικολό Λεντίνο, που είναι ο, ο αρχηγός, ο στρατηγός των Φλωρεντινών, ηγείται τις επιδρομή, Κοιτάξτε και τα πλάγια τοπία που το δουλεύουν all' over. Αυτό είναι μια ε, αμπηγής και εκπληκτικά μοντέρνα μελέτη της προοπτικής. Θα μιλήσουμε σε λίγο για την προοπτική, αλλά μία από τις επινοήσεις της αναγέννησης είναι η προπτική. Η προπτική δημιουργεί έναν ψευδεσθητικό χώρο αλήθοφανή μέσα στον οποίο ε, υπάρχουν πλέον τα μετρήσιμα μεγέθη των ανθρώπινων, ε, της ανθρώπινης παρουσίας. Η προπτική είναι πολύ σημαντική γιατί είναι η πρώτη φορά που ο άνθρωπος, προσπαθεί να κατανοήσει το χώρο, να τοποθετήσει με λογική σχέση και αλληλούχια με μέτρο και συσχετισμούς, τα εξών συντίθεται ο χώρος και όλο αυτό σηματοδοτεί κατά κάποιο τρόπο την κυριαρχία του ανθρώπινου νου πάνω στην κοσμική τάξη. Οπότε είναι, είναι πολύ σημαντικό αυτό. Δεν θα μπορούσε στο μεσαίο να επινοηθεί η προοπτική. Η προοπτική δεν είναι απλά μία μέθοδος ή μία τεχνική η οποία αποδίδει ψευδαισθητικά στις δύο διαστάσεις των τρίθεάς στον χώρο. Είναι και αυτό, αλλά σημαντοδοτεί ουσιαστικά την εμπιστοσύνη του ανθρώπου στα μάτια του και στο μυαλό του που μπορούν πλέον να ορίσουν τον χώρο. Και αυτό μετατοπίζει λίγο την επικυριαρχία του Θεού πάνω στον κόσμο. Δηλαδή... Ναι, δεν είναι διαφωτισμό ακόμα, δεν αμφισβητούν το Θεό, αλλά θεωρούν ότι ο Θεό δεν με έκανε για να υποτακτώ στο μεγαλείο του, με έκανε για να το μελετήσω, να το διερευνήσω, να το καταλάβω και να φτιάξω και εγώ αντίστοιχα μεγαλειώδη πράγματα. Αυτό λοιπόν δείχνει μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα μετατόπιση όπου ο άνθρωπο απογαλακτίζεται από την ενοχική, συμπλεγματική και υποτακτική περίοδο του Μεσαίωνα όπου δεν διερευνούσε το γύρο του ή το μέσα του. Και όλο αυτό αποδίδεται μέσα από την έμφαση στην προοπτική. Αν δείτε τα πεσμένα κοντάρια, τα σπασμένα σπαθιά και όλα αυτά, αυτά ουσιαστικά είναι σαν άξονε. Όλα πάνε έτσι, πάνε Αν Είχα ένα διάγραμμα τώρα, δεν είναι του παρόντο στο Λονδίνο, αλλά εν πάση περιπτώσει και στι Φλωρεντία είναι το ίδιο. Απλώ εδώ είναι σούρπου και δεν έχει, έχει σκοτεινιάσει ακόμα και φαίνονται καλύτερα οι άξονε. Ε, και του Λούβρου είναι αριστούργημα και μεγάλα αυτά, είναι πάνω από τρία μέτρα, οπότε είναι πολύ χορταστικά και έτσι όπως τα κοιτάς, εισχωρείς μέσα στον πίνακα. Το πιο ενδιαφέρον και το πιο σημαντικό βεβαίως είναι το τρίτο, διότι εδώ είναι που μπαίνει στη μάχη και ο τα Κοντινιώλα, εδώ και το τρίτο κομμάτι που μας ενδιαφέρει που είναι το Ουφίτση, εδώ είναι αυτό όπου ο Νικολόντο Ταλεντίνο μη ρίχνοντα κάτω τον αρχηγό των Σιενέζων, σηματοδοτώντας πια τη νίκη και έχω τα Σιενέζικα στρατεύματα. Κοιτάξτε πόσο δουλεύει όλο μέσα από ένα κύκλο. Έρχονται, μπαίνουνε, καλπάζουνε, σηκώνονται, συγκρούνται με τα άλλα που καλπάζανε και μετά οι Σιενέζοι τρέπονται σε φυγή. Άρα υπάρχει μια διαδρομή ουσιαστικά που αρχίζει με ένα είδος Τροχασμού, συνεχίζει με ένα είδο καλπασμού, φτάνει στη σύγκρουση με τα δώρατα και φτάνει στη φυγή και την υποταγή. Είναι κάτι που συγκλονίζει όλη τη γη, διάφοροι λαγοί και διάφορα άλλα ζώα τρέχουν πανικόβλητοι να χωθούν στα σκοτάδια του βουνού. Τα κοτάρια δημιουργούν με τα παιχνίδια των γραμμών τους μια εξαιρετική γραμμική ανάπτυξη της σύνθεσης οι προοπτικοί άξονες και εδώ αποδίδονται με ένα φοβερό τρόπο και η ογκληρότητα των σωμάτων είναι αυτό που θα ζει όπως Σεζάν ο οποίος Σεζάν ήθελε να ξαναφτιάξει τα θέματά του με βάση τη σφαίρα, το γύλινδρο και γενικά τους στερεομετρικούς όχους. Οπότε ενώ δεν είναι ένα έργο είναι ένα έργο το οποίο σηματοδοτεί ουσιαστικά το ότι τέχνη δεν σημαίνει να απεικονίζω μόνο σύμβολα ή το μεγαλείο του Θεού, αλλά σημαίνει να χρησιμοποιώ ανθρώπινα εργαλεία, τον αριθμό, το σχήμα, τη γεωμετρία, τη γραμμή, τον άξονα, για να μπορώ να κατανοώ αυτό που διαδραματίζεται μπροστά στα μάτια μου. Οπότε έχω αυτά τα πολύ ενδιαφέροντα χαρακτηριστικά. Τα βλέπετε στις γερτομέρειες. Ότι υπάρχει αυτή η σαφή γεωμετρία σε όλα και μια αυτάρκεια τη κάθε φόρμας Έχει ένα πάρα πολύ όμορφο έργο του Πιέρω Φραντσέσκα που είναι το διπλό πορτρέτο του Φεντερίκο Νταμοντεφέλτρο και τη συζύγου του, τη Μπατίστα Σφόρτσα. Είναι από τα πολύ όμορφα πορτρέτα στην ιστορία τη τέχνη. Είναι δέκα χρόνια μετά από τη μάχη του Σαρουμάνο του Ουτσέλο. Τα πάω λίγο χρονολογικά προ το παρόν. Έχω μπει στι πρώτε τέσσερι αίθουσε στο Μουφίτσι. Και είναι ένα από τα πολύ ενδιαφέροντα πρώιμα πορτρέτα. Είναι πηρεασμένο. Από τη φλαμανδική ζωγραφική, γιατί εκείνη την εποχή που δούλευε ο Χέρο στη Φλωρεντία και στο Ουρμπίνο, ήταν στην Ιταλία και ο Βαντερ ο φλαμανδός που είχαμε δει εκείνη την πολύ ωραία που στο Πράντο την προηγούμενη φορά, και δούλευε εκεί για περίπου τρία χρόνια. Άρα ήρθαν σε επαφή με τις καινούριες τεχνικέ και με την απότομη μετάβαση από το πορτρέτο του πρώτου επίπεδου στην απεραντοσύνη των εδαφών του δεύτερου επίπεδου είναι ένα πορτρέτο το οποίο βρίσκεται σε μία πάλα σε μία δηλαδή ξύλι κατασκευή από επιχειρησομένες διακοσμήσεις είναι δύο όψεων εδώ έτσι ε, μέσα στο μουσείο εδώ βλέπετε ας πούμε τη Μέρκελ που κοιτάζει την πίσω όψη το βάζω για να δείτε κυρίως το μέγεθος και τον τρόπο με τον οποίο είναι μεγάλο δηλαδή το πορτρέτο και τον τρόπο με τον οποίο είναι πολύ όμορφα τοποθετημένο έτσι ώστε να φαίνονται αυτά τα διπλά πορτρέτα και οι συμβολικές αναφορέ. Είναι αυστηρό, βρίσκεται σε αυστηρή κατατομή, προφίλ, το προφίλ το κουβεντιάσαμε πριν και την προηγούμενη φορά θα το ξανασημαντήσουμε μπροστά μας σε λίγο που θα πούμε τα γενικά για τις αναγέννηση, Έχει ένα στοιχείο ταυτόχρονα ρεαλισμού, δηλαδή τα σπυράκια που έχουν στο πρόσωπο, οι ηλιές κτλ, τα αλλά ταυτόχρονα και ενό φοβερού είναι δηλαδή ταυτόχρονα πολύ αληθινό και πολύ ψεύτικο θέλοντα να υποδηλώσει ακριβώς αυτή την ισορροπία της τέχνης ανάμεσα στην πραγματικότητα και στο πάγωμα αυτής της πραγματικότητας σε ένα άχρονο στοιχείο. Ε, η επιλογή του προφίλ βεβαίω προέρχεται και από το ότι αυτό το είχαν αυτό στο μάτι σε μια μάχη και το άλλο μάτι δεν το έχει. Άρα, αν ήταν να κάνει ρεαλιστικό πορτρέτο χέρο, ε, δεν θα μπορούσε να το κάνει απειλίζοντα το άλλο μάτι να, να μην υπάρχει. Έτσι, σύνδεση για πλευρά. Οπότε είναι και για αυτό το λόγο, αλλά δεν είναι μόνο γι' αυτό. Οι επιλογέ συνήθω εννοισέ γίνονται για μια σειρά από λόγου που κάποιοι είναι τεχνικοί, κάποιοι είναι συμβολικοί, κάποιοι είναι καταλήθο. Αλλά αισθητική, έτσι συμβαίνει και εδώ. Πρόκειται λοιπόν για ένα πολύ ενδιαφέρον πορτρέτο, όπου κοιτάζονται και δεν κοιτάζονται αυτοί οι δύο, ο καθένα με τα χαρακτηριστικά του, αυτή με την αγνότητά τη, πέθανε σε πάρα πολύ νεαρή ηλικία, ε, στη γένα πάνω του Γκουιντομπάλτο, του γιού του, του Ντούκα, του, του, του, του Μοντεφέλτρο, σε πολύ νεαρή ηλικία. Θα το ξανασυναντήσουμε αυτό το ζευγάρι και σε άλλα μουσεία, γιατί το έχει απεικονήσει πάρα πολύ ο Πιέρο. Ο Πιέρο βέβαια έζησε στο Ουρμπίνο, και ο, ο Φεντερίκο ήταν δούκας του Ουρμπίνο, αλλά κάποια στιγμή όταν η Μαρία Ντελαρόβερε παντρεύτηκε έναν με έφερε όλα τα έργα από το Ουρμπίνο. Η Μαρία Ντελαρόβερε ήταν από το Ουρμπίνο, δούκησα. Παντρέφθηκε λοιπόν τους με οπότε ήρθε να μείνει στη Φλωρεντία και έφερε όλα τα έργα της συλλογής, γι' αυτό και κάποιοι πολύ ωραίοι πήραν της ενώ θα έπρεπε να είναι στο Ουρμπίνο, βρίσκονται στο, στη Φλωρεντία. Κοιτάξτε την αυστηρότητα του τρόπου, με τον οποίο αποδίδονται τα χαρακτηριστικά Δείτε από μία εργασία, μία σπιτή που μελετούσε τον τρόπο που ο Πιέρο υιοθετεί τις νεοπλατωνικές ιδέες των καθαρών σχημάτων και με αυτόν τον τρόπο ε, κάνει μία αναγωγή όλων των σιχείων του πίνακα τα σώματα, η λευκή είναι κίλυντρη, η κορμή των δέντρων είναι κίλυντρη, τα καπέλα είναι κίλυντρη. Κάνει αυτό που είπαμε και πριν για τον Ουτσέλο λίγο, μια αναγωγή σε καθαρά σχήματα. Δεν το κάνει για τον ίδιο λόγο που το έκανε ο Ουτσέλο, το έκανε για να εφαρμόσει τις γεωμετρικές αρχές. Ο Σεζάν το έκανε για να απομακρυνθεί από την διαλυμένη ατμόσφαιρα των υπερσιονιστών πολύ μετά ο Πιέρο το κάνει επειδή λειτουργεί μέσα στους νεοπλατωνικούς κύκλους του Ουρμπίνο και είναι επηρεασμένος από την, ε, τις θεωρίες του Πλάτωνος και κυρίως του πλατωνισμού, του Μαρσίλιο Φουτσίνο, κυρίως και του Πίκο Λαμιράντολα, όπου ε, τα φαινόμενα είναι το πρώτο βήμα για να φτάσεις σε έναν άλλο κόσμο του κοσμικού νου, του κόσμου των ιδεών που έλεγε ο Πλάτωνας, όπου πλέον υπάρχουν τα απόλυτα και όμορφα στοιχεία που συντεριάζουν με την έννοια του μέτρου της γεωμετρίας και του αριθμού. Οπότε, αυτό που βλέπετε εδώ, τα καπέλα του Πιέρο, είναι καθαρή κύλινδρη. Ο Πιέρο είτε κάνει καπέλα, είτε κάνει κεφαλόδεσμους, μέσα από όλα αυτά υπάρχει αυτή η φοβερή γεωμετρία. Κοιτάξτε στο υπέροχο κόσμο της Μπατίστας Σκόρτσα και στο φοβερό κεφαλόδεσμο, τον οποίο αυτή η φοιτήτρια που είχε κάνει την εργασία, ήταν μια υποδειγματική εργασία, το είχε μελετήσει με ένα καταπληκτικό τρόπο και με σχέδια και είχε κάτσει και είχε φτιάξει μια κατασκευή όπου μου εξηγούσε πώς κουμπώνουν τα διαφορετικά στοιχεία του υφάσματος και της πλεξούδας και ότι κουμπώνουν με τον ίδιο τρόπο που ο Πιέρο χρησιμοποιεί όταν ζωγραφίζει σκούφουση ή φατνοματικές οροφές. Δηλαδή αυτός είχε μια αντίληψη γεωμετρίας και οτιδήποτε έβλεπε Ήθελε να κάνει αυτή την αναγωγή σε γεωμετρικέ δομέ. Είχε γράψει και μία πραγματεία περιζωγραφική. Δυστυχώ δεν έχει σωθεί όπω έχει σωθεί του Λεωνάρντο Νταβίτσι. Οπότε πρόκειται για έναν εμπνευσμένο άνθρωπο, ο οποίο δουλεύει μέσα από αυτέ τι καθαρέ γεωμετρικέ δομέ, οι οποίε δεν είναι ορατέ εκ πρώτη όψεω, αλλά μία πιο προσεκτική ματιά αναδεικνύει όλα αυτά τα στοιχεία. Το πίσω μέρο αυτού του διπτύχου. Που, που είναι και μεταγενέστερο της κατασκευής του δεν ξέρουμε πως ήταν στην εποχή των Σφόρτσα και του Φεντερίκο ε, πιθανόν να ήταν πιο ενωμένα, αυτά είναι λίγο μεταγενέστερη αυτή η πάλα, στο πίσω μέρος σε περιπτώσει απεικονίζεται η άλλη όψη του ίδιου τοπίου με το ίδιο ποτάμι και δύο άρματα το ένα σύρουν λευκά άλογα και το άλλο σύρουν μονόκερι στο ένα η Νίκη στέφει τον Φεντερίκο τα και στο άλλο ε, οι τρεις αλληγορικές μορφές παρίστανται και συνοδεύουν την Πατήστα Σφόρτσα ε, ξέρουμε ότι το έργο δημιουργήθηκε λίγο καιρό μετά το θάνατο της Πατήστα Σφόρτσα πάνω στη γέννα που γέννησε το παιδί τη στον Γκουιδομπάλτο οπότε επειδή οι, οι αρετέ που περιγράφει εκεί στα λατινικά, κ. modum rebus, τέmum secundis κτλ είναι σε παριθοντικό χρόνο, ενώ η περιγραφή του Φεντερίκο είναι σε παροντικό χρόνο, υποδηλώνουν ότι η πίσω πλευρά έγινε μετά το θάνατο τη Μπατίστα και αυτό μα δικαιολογεί και μια συνά αποστοιχία Πέρα από τη γεωμετρία που λέγαμε με τον Πιέρο, οι συμβολισμοί είναι πάντα διάχυτοι. Η Νίκη επιστέφει τον Φεντερίκο, εδώ, πάνω στο άρμα του, και ήταν ένας Δούκας, ο οποίος Δούκας ήταν και κοντοτιέρε. Δηλαδή πριν γίνει Δούκας ήταν κοντοτιέρε, ήταν δηλαδή ένας στρατιωτικός στην υπηρεσία του Δούκα του Ουρμπίνου. Και με τη δύναμή του στη μάχη, με τι ικανότητέ του, τι οργανωτικέ και όλα αυτά, κατάφερε και ανήλθε στην εξουσία του ευρύτερου δουκάτου. Άρα, ένα άγχο πολεμά συνέχεια. Άρα, τονίζονται αυτά τα χαρακτηριστικά του: η νίκη, η Ανδρία Αλλά η νίκη και η Ανδρία δεν θα ήταν τίποτα αν δεν συνδυάζονταν με σύνεση, με μετριοπάθεια και μία, μία αίσθηση δικαίου. Άρα, αυτέ οι τέσσερι κοπελίτσε που βρίσκονται και οδηγούν το άρμα του Φεντερίκο είναι αυτές οι τέσσερις έννοιες, είναι αλληγορικές μορφές και αντίστοιχα στην Μπατίστα η οποία Μπατίστα είναι μαυροντημένη άρα πένθιμη και στην αγκαλιά της κρατάει έναν πελεκάνο ο οποίος πελεκάνος είναι στο χριστιανισμό σύμβολο αυτοθυσίας, διότι όταν ο Πελεκάνος δεν βρίσκει τροφή για να, για να φάγει και έχει μωρά, ε, ε, ξεσκίζει τις σύρδιες του τις σάρκες για να θρέψει τα παιδιά του να επιβιώσουν. Άρα στο χριστιανισμό ο, ο Πελεκάνος εξελίχθηκε σιγά σιγά σε ένα σύμβολο αυτοθυσίας. Επειδή η πατήστα πέθανε δίνοντα ζωή στο παιδί η, της και του Φεντερίκο ε, απεικονίσατε με τον Πελεκάνο ως ένα σύμβολο αυτοθυσίας οπότε η μαυροντημένη φιγούρα ο λευκός πελεκάνος, ο λευκός μικρός πελεκάνος και οι τέσσερις μορφές που τις συμπαρίστανται η πίστη, η ελπίδα η φιλευσπλαχνία και η σοφροσύνη, είναι αυτές που έχουν να κάνουν και με τη σωτηρία τη ψυχή και με την αναφορά στα εμζωή, στις ενζωή στις ενζωή Θέλω να σας πω ότι κάθε έργο που βλέπουμε, πέρα από τις συστηρικές διαφοροποίησεις, τα χρώματα, οι όγκοι, οι φόρνες, η σύνθεση, υπάρχουν ειδικά εκείνη την περίοδο και πάρα πολλοί συμβολισμοί οι οποίοι απεικονίζονται κατ' επιταγή συνήθω του λόγιου κύκλου που βετιάζει το έργο, ε, συναποφασίζοντος και του καλλιτέχνη, ο οποίος συμμετείχε σε αυτά. Ο Φεντερίκο... Κοντοχέρε, κοντοχέρε ήταν μια χαρά άνθρωπο. Ε. Γύρναγε για τη μάγη και πήγαινε στο Στουντιόλο, είχε ένα καταπληκτικό Στουντιόλο, θα το δείτε σε λίγο, είχε ένα καταπληκτικό Στουντιόλο στο Ορμπίνο, που πήγαινε εκεί και μάζευε όλου του ποιητέ και του νεοπλατωνικούς φιλοσόφους και κουβεντιάστηκε για τι ιδέε και για τον Πλάτονα κτλ. Θέλω να σα πω ότι είχε μια ροπή προ τη σωτηρία τη ψυχή και την πνευματική καλλιέργεια, οπότε αυτά τα έργα γίνονταν και μέσα από μια αγαστή συνεργασία μεταξύ του παραγγελιοδόχου, του λόγιου κύκλου που τον περιέβαλε, του ίδιου του ζωγράφου, ο οποίος συμμετείχε στους νεοπλατωνικούς κύκλους του Ουρμπίνο. Στην δίπλα, πάρα δίπλα έθεσα, ε, υπάρχουν κάποια πολύ όμορφα έργα του Μποτιτσέλη. Ο Μποτιτσέλη ίσως είναι ο σημαντικότερος ζωγράφος του μέσου του 400 από το 1450 δηλαδή μέχρι το 1490 περίπου, στο δεύτερο μισό καλύτερα. Ε, είναι ο πιο σημαντικός ζωγράφος της Πλορενδίας εκείνη την περίοδο. Ο Λεονάρντο είναι λίγο νεότερος και ο Μικελάντζελο αρκετά νεότερος, οπότε ανήκουν στο Cinquecento ουσιαστικά. Εκεί λοιπόν έχουν τα πολύ όμορφα έργα, αυτή την Πριμαβέρα, την, την Άνοιξη, όπως είναι γνωστή. Βεβαίω είναι αρκετά κλειδωμένα αυτά τα έργα, με την έννοια του ότι είναι τόσο ωραία, όπου έχουν πυροδοτήσει τόσο πολλές και διαφορετικέ ερμηνείε, όπου ποτέ δεν μπορούμε να είμαστε απολύτως σίγουροι από, για τους συμβολισμούς και τις πηγές που πυροδότουσαν τη δημιουργία τους. Πρόκειται για ένα από τα του αριστοργήματα του ε, μαζί με το άλλο, το Παρισότου που είναι η, η λεγόμενη γέννηση της Αφροδίτης που έχει τις ίδιες διαστάσεις και πιθανόν ήταν η, η, η ίδια παραγγελία. Οπότε εδώ βλέπω πάλι ένα χόρτους κονκλούζης έναν παραδεισένιο κήπο και έναν εκπληκτικό συνδυασμό παγανιστικών στοιχείων μέσα από ένα είδο χριστιανικέ χριστιανικές αναφορές. Έτσι όπως βλέπουμε τον πίνακα, είναι μεγάλο όπως βλέπετε από το ουφίτσι, έχει ανανεωθεί τώρα και ο φωτισμός, τότε το, το έχουν βάλει τα τελευταία δύο χρόνια, μετά την ανακαίνιση έχουν αναδειχθεί αυτά τα έργα, οπότε και να τα έχετε δει να ξαναπάτε. Η αφήγηση αρχίζει από το δεξί μέρος του πίνακα, όπου εισβάλλει ο ζέφυρος αυτή η σχετικά απειλητική, μελανή μορφή, η οποία μελανή μορφή και το απειλητικό τη περιεχόμενο και τα φουσκωμένα είναι ζέφυρο που φυσάει ε, Είναι η άνοιξη. Ο ζέφυρο φυσάει την άνοιξη. Άρα έρχεται η άνοιξη, δεν είναι η χειμωνιάκητος άνεμος και έρχεται η άνοιξη και φυσάει ο ζέφυρο. Επειδή οι Αγίοι Έλληνες είχαν ταυτίσει το, το πρίξιμο των γενικά τα πνευστά όργανα, τα είχαν ταυτίσει με αυτό που πάρα πολύ αργότερα ο Νίτσε, θα, θα διαχωρήσει ανάμεσα στο Βιονισιακό και το Απολόνιο. Mm. Θα το ξέρετε αυτό. Mm. Φυσικά, απλώ το παραλαμβάνω ότι τα πνευστά όργανα, επειδή προδιαθέτουν σωματικό κόπο φουσκώνισε, ξεφουσκών, του άλλου πνεύμονε κοκκίνηση, κανεί δίκη, τα αυξίζοντα με το γιόνισο και τη σωματικότητα. Ενώ τα έγχορδα όργανα, επειδή τα παίζει και όλοι φάλια, η Άρπα, η Λίδα, η θάρα, δεν χρειάζεται μια φυσικό τηλεφού ο κόμπο του κάνει δεν είναι τόσο επικεντρωμένα σωματικά, όσο νοητικά ταυτίζονταν με τον ε, Απόλλωνα, άρα εθεωρούνται πιο νυφάλια και πιο θεϊκά. Γι' αυτό και ο Πάνας παίζει αυλό, γι' αυτό και ο Διόνησος έχει αυτή την ακολουθία και ούτω καθετής. Αυτό λοιπόν εμφανίζει εδώ τον Ζέφυρο, που τον ταυτίζει κατά κάποιο τρόπο με έριστικτα, γιατί βλέπει αυτή την πολύ όμορφη κοπέλα, τη Χλωρίδα, που είναι μία νύφη του δάσου και την ερωτεύεται, την ωραίγεται και της επιτύχεται και συνευρίσκεται μαζί της και καθώς συνευρίσκεται μαζί της, στη συνέχεια ε, μετανιώνει, αυτό δεν είναι του βιβλίο. όλα αυτά είναι κυρίω από αρχαίους Ρωμαίους ποιητέ, με βάση τον οβίδιο είναι οι περιγραφές αλλά χρησιμοποιούν και άλλες πηγές γιατί είναι η εποχή που ανακαλύπτουν όλου του αρχαίους από τον Οβίδιο και τον Κικέρονα μέχρι τον Βλάτονα και τον Αριστοτέλη. Οπότε χρησιμοποιούν μέσα στα έργα του πολλέ αναφορέ σε αυτέ τι ετερόκλητες πηγές, τι οποίες τις συμπλέκουν με έναν τρόπο, επιδεικνύοντας και ένα είδος αρχαιομάθειας που σήμερα είναι πιο δύσκολο να ξεκλειδώσει το έργο. Μπροστά δηλαδή σε αυτό το έργο, το οποίο κοσμούσε τα ψαλόνια των Βεβίκων, υπήρχαν όλοι αυτοί οι άνθρωποι που μαζεύονταν και κουβεντιάζονταν όλα αυτά κουβεντιάζανται τις αποχρώσεις εννοιών και σημασιών που υπάρχουν πίσω από κάθε μορφή και πίσω από κάθε λεπτομέρεια. Άρα υπήρχε λοιπόν σε μια άλλη περιγραφή ο ζέφυρο με τον κάστρος που τον το κορίτης με σχολή για την έκφραση mm -hmm. και την παντρεύεται. Και γίνονται οι δύο μόνιμοι κάτοικοι του δάσους. Ο άνεμος που φυσά και η χλωρίδα που αναπτύσσεται. Σε μια τρίτη πηγή, Χριστιανική που κάνει μια παραφορά αυτού του οβιδιακού μύθου ε, έχουν τις τύψεις. Οι τύψεις δεν ήταν χαρακτηριστικό ε, της αρχαίας δραματείας τόσο έντονη ε, οπότε είναι, είναι πιο χριστιανική προέλευσης αυτό το κείμενο και σε αυτό το κείμενο ο ζέφυρο νιώθει τύψη, οπότε με τη βοήθεια των θεών μεταμορφώνει τη χλωρίδα σε αφηρημένη έννοια την φλόρα. Οπότε τα δύο κορίτσια που βλέπετε εκεί δεξιά είναι το ίδιο κορίτσι. Η, η γυμνή με τα πέκλα και με την πολύ έντονη σωματικότητα είναι η χλωρίδα, το ίδιο κορίτσι όταν ήταν χλωρίς και μετά η τιμένη με τα λουλούδια είναι το ίδιο κορίτσι που μεταμορφώνεται στη έννοια της αλθοφορίας και της βλάσης της κάθε άνοιξης, γινόμενη πλέον μία αφηρημένη έννοια που είναι η έννοια της αναγέννησης της φύση. Πάνε προς τα δω, εκεί εμφανίζεται η τη μορφή της Αφροδίτης, επιστέφεται από μια ψίδα που χρησιμοποιεί πάρα πολύ όμορφα συνθετικά, ενώνονται οι μυρτιές και γύρω δύο πορτοκαλιές, με του συμβολισμούς που έρχονται μετά. Ενώνονται οι μυρτιές και κάνουν σκοτεινό background για να φέξει η μορφή της έτσι, άνοιξης, αυτή η αλληγορική μορφή της άνοιξης, και της, ένα συνδυασμό άνοιξης Παναγίας και Αφροδίτης είναι ουσιαστικά. Το ίδιο κορίτσι στο Ποτιτσέλη εναλλάσσεται. Τη μία είναι άνοιξη, την άλλη είναι Αφροδίτη και την άλλη είναι Παναγία. Αλλά είναι ακριβώς το ίδιο κορίτσι το οποίο εναλλάσσεται. Και στη συνέχεια, πάνω από εκείνο ο έρωτας που φοράει και να... αυτό για να μην βλέπει υποτίθεται, και το ξέρει οι τρεις χάριτες. Είναι ένα αριστούργημα γραμμικής ανάπτυξης, θα το δούμε σε λίγο, σε λεπτομέρεια. Χορεύουν έναν χορό, ο οποίος είναι επηρεασμένο από τους παγανιστικούς χορούς που διοργάνωναν οι Μέδικοι στις διάφορες βίλες και τις τελετουργίες που προσπαθούσαν να αναβιώσουν τα αρχαία έθιμα. Και στη συνέχεια καταλήγουμε στον Ερμή, εδώ, στο άκρο αριστερό του πίνακα, ο οποίο με το κηρύκειό του εμποδίζει τα σύννεφα που πάνε να εισβάλλουν σε αυτό τον παραδισένιο κήπο θέλοντα να κρατήσει για πάντα την άνοιξη στο πίνακα επάνω και στις επιθυμίες των ανθρώπων οπότε έχω μια πολύ όμορφη αλληγορία η οποία λειτουργεί ταυτόχρονα και σαν βοτανολογική απεικόνιση όλων των ανθέων που αναπτύσσονται την άνοιξη στα κοντινά πλάνα θα δείτε πάρα πολύ ωραίε λεπτομέρειε από τα ανθάκια αυτά που λαμπιρίζουν σαν πυγολαμπ στο σκοτεινό κορτάρι όπως σπινθυρίζουν σαν χρυσά έτσι, μήλα των εσπερίδων τα πορτοκάλια στο πάνω κομμάτι δημιουργώντας ουσιαστικά μία πανδεσία από κοντράστ φωτεινά και σκοτεινά και γραμμικές αναπτύξεις όπου τα πάντα συμπλέκονται. Υπάρχει κάτι το ιδιαίτερος χορευτικό σε όλο αυτό. Αν δείτε τις κινήσεις των χεριών είναι ουσιαστικά σαν ανατολική χωρή παντομή μας. Αν δείτε τις κινήσεις των ποδιών είναι οι μεταβάσεις από το πάτημα της ύλη στο αέρινο γύρισμα της ψυχής. Όλα αυτά τα ενσωματώνει ο Μποτιτσέιλ μέσα σε αυτό το έργο και δημιουργεί αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα ατμόσφαιρα η οποία ατμόσφαιρα κάνει ένα από τα πιο όμορφα έργα αυτής της περίοδου να λειτουργεί μέσα από αυτήν την εξαιρετική αλληγορία. Για πάμε το δούμε. Αρχίζοντας από τα δεξιά, για να δούμε λίγο τις λεπτομέρειες. πάρισό του είναι ακόμα πιο καλά συντηρημένο και είναι η γέννηση της Αφροδίτης όπως είναι γνωστό δεν είναι ακριβώς γέννηση είναι η στιγμή που η Αφροδίτη έρχεται στα νησιά, σε ένα τα νησιά που συνδέθηκαν μαζί της ή τα Κύφυρα ή την Κύπρο ή εν πάση κάποιο έχω πάλι το ζέφυρο με μία νύμφια καλλιασμένους όπου ενείδει χριστιανικών αγγέλων, προσέξτε ότι είναι ουσιαστικά μια, ένα συνδυασμό μίας βάπτισης γιατί η Αφροδίτη έρχεται μέσα από το νερό, αναδύεται, κάνει την τυποτιά μέσα από το νερό και αναδύεται εξεργενισμένη από την ανάδυση της Αφροδίτης, εδώ. Άρα αυτό ουσιαστικά καυτίζεται στα μάτια των νεοπλατωνικών και στη σκέψη τους με τη βάπτιση όπου στον χριστιανισμό μέσω της, του περάσματος από το νερό αλλάζεις οντολογική κατηγορία. Και στις δύο πηγές και την αρχαιοελληνική και την Ιουδεοχριστιανική, το πέρασμα από το νερό υποδηλώνει ακριβώς αυτό τη, τη μετάβαση. Τη μετάβαση από μία οντολογική κατηγορία σε μία άλλη οντολογική κατηγορία. Οπότε πα, παρομοιάζεται με το πέρασμα από τη μη ύπαρξη στην ύπαρξη μέσω της εναιάμινης παραμονής μας εντός ενός αμνιακού υγρού το οποίο ουσιαστικά από την ανυπαρξία μας περνάει στην ύπαρξη. Άρα αυτό συμβολιοποιείται μέσα από αφηγήσει αυτού του τύπου, άρα και εδώ έχω αυτό το στοιχείο. Άρα δηλαδή έχω, ε, όπω έχω και πολλά χαρακτηριστικά από τη χριστιανική βάπτιση, ήμουνα σε μια βάπτιση πρωτεύουσα και το σκεφτόμουν γιατί είχα αρχίσει να το στείλω, ε, και πήγα στη βάπτιση και έλεγα τι θα να δει τώρα, περιμένει το μωράκι το καημένο, το γυμνό, που κρυώνει και τα λοιπά τα κλάματα, και θα έρθει τώρα να το αγκαλιάσει και να το κουκουλώσει με αυτά τα ωραία καλάκια. Και μετά στην αυτό έλεγα: κοίτα, ο χρόνος, η ώρα, η νύμφη, ό,τι και αν είναι αυτή που δεν είμαστε το σίγουροι, έρχεται ουσιαστικά να κάνει τη φύση πολιτισμό όπως στην πομπή της Ακρόπολης εδώ από πάνω όπου η όλη η πομπή των φόρα φόραγε το πέπλο στο ξώανο της θεάς μεταμορφώνοντας τη φύση σε πολιτισμό έτσι και εδώ έρχεται αυτή η γυμνότητα να μεταμορφώσει τη φύση σε πολιτισμό αλλά είναι το πρώτο μνημιακόν διαστάσεων ζωγραφικό έργο που μιμείται τα αρχαία γάλαματα χωρί καμία αίσθηση εδούς Υπάρχει μία, εντάξει δεν είναι πάντημος Αφροδίτη, είναι ουρανιά Αφροδίτη. Αν, αν κρατήσουμε το διαχωρισμό των Αφροδιτών, η Αφροδίτη είναι και η μπροστάκτητα του έρωτα, του ελεύθερου έρωτα και στα, και στα πορνία, ας πούμε, την Αφροδίτη απεικονίζαν. Εδώ δεν πρόκειται για την πάντιμο Αφροδίτη, πρόκειται για την ουρανιά Αφροδίτη, η οποία ουρανή Αφροδίτη είναι η πιο πνευματική της εκδοχή. Ε, Εν ίδια δημοσύνη καλύπτει το ειδικό τρίγωνο με την πλεξούδα της η οποία τυχαίνει να είναι 2 ψημέτρα μήκος άρα βοηθάει στο να καλυφθούν τα επίμαχα σημεία και βοηθάει στο να γίνει και ένα καταπληκτικό παιγνίδι από στριφογυρίσματα της φόρμα αυτή για να δώσει αυτή τη γραμμική αίσθηση που ταιριάζει με το ανέμισμα που κάνουν τα ενδύματα και τα πέπλα που φέρνει η ώρα, αέριλη κι αυτή έτσι ώστε να την καλύψει. Κοιτάξτε, τι ωραίο είναι το στήσιμο, τα κυκλικά στοιχεία τα οποία επαναλαμβάνονται συνεχώ μέσα από του στρωβυλισμού τη φόρμα και τα διάσπαρτα ρόδα που κανονικά είναι σίγουρα τη Παναγία και όχι τη Αφροδίτη, τα οποία υπάρχουν και ανεμίζουν σε όλη την επιφάνεια και όλη αυτή την εξαιρετική γιορτινή ατμόσφαιρα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι μια τόσο μεγάλη και επίσημη παραγγελία ενό έργου τριών μέτρων απεικονίζει το γυμνό χωρίς πια να ντρέπεται. Ένας από τους λόγους που κάνει αυτό το έργο σημαντικό, υπάρχουν πάρα πολλοί λόγοι, ένας από τους λόγους είναι και αυτός, ότι είναι η πρώτη φορά που έχω ένα τέτοιο γυμνό, ολόγυμνο σώμα σε ζωγραφικό έργο τόσο μεγάλων διαστάσεων που υμνεί ουσιαστικά το ανθρώπινο σώμα. Ε, θα το δούμε αυτό στη συνέχεια. Ας δούμε λίγο το έργο αρχικά. Δείτε τον τρόπο που δουλεύει αυτή η γραμμική κομψότητα. Τα χαρακτηριστικά, ε, παρόλο που ο Λεωνάρντο θαύμαζε τον Ποτιτσέλη, είναι ο μόνο ζωγράφο που ο Λεωνάρντο αναφέρει στην πραγματικότητα. Ο Λεωνάρντο το λέει ότι είχε μια αιμονή με τι σωστέ αναλογίε. Προσπαθούσε σε όλα τα ανατομικά σχέδια να καταλάβει ακριβώ πώς είναι η ανατομία του ανθρώπινου σώματο, εξωτερικά και εσωτερικά. Άρα, ο Λεωνάρντο λογικά θα έβλεπε αυτή την ακροδίτη λάθο. Οι αναλογίε είναι λάθο. Τα, τα, τα, τα, τα κουντεριά είναι πρεσμένα, τα δάχτυλα είναι λάθο, η αναλογία των σωμάτων είναι αυτό, το κεφάλι είναι μικρό. Δεν... Κανένας δεν το προσέχει αυτό, διότι τα υποτάσσει όλα αυτά όπω της έχει, στην έννοια της χάριτος και της ομορφιάς, που δεν προκύπτει από την αληθοφάνεια με το μοντέλο και την πραγματικότητα, αλλά από τον τρόπο που συνδυάζονται τα επιμέρους στο σύνολο. αν είναι η νομπλαντική αναφορά. Οπότε είναι ένα αριστούργημα κομψότητας, στον τρόπο με τον οποίο αποδίδει αυτά τα χαρακτηριστικά γραμμικής κομψότητας, γι' αυτό θα βάλουμε τη Shirley Ramsey εδώ, με αυτή την κρυστάλλινη φωνή και το λαού του που παίζει. Συνήθως το το αριστερό Γιατί όλο αυτό που κάνει δεν είναι πραγματικό. Για να, για να ταιριάξει με τα, τα, τα χέρια τη, σαν κουπιά. Τα πόδια τη επίση. Δηλαδή, αν, αν τα δείτε το ένα-ένα, είναι για τον ίδιο τρόπο που ξαφνικά ο Βαγκόγκα, που πούμε, βάζει μια κόκκινη μεγάλη πυλελιά, εκεί που δεν υπάρχει τίποτα κόκκινο για να ισορροπήσει κάτι άλλο. Αυτό δηλαδή προσπαθεί να βρει ένα, ένα συνδυασμό στοιχείων, οπότε μεγαλώνει ή μικραίνει τι ανθρώπινε αναλογίε για να βρει τις ισορροπίες. Γι' αυτό όταν βλέπουμε επιμέρους το έργο μας φαίνεται ότι είναι ατελές. Όταν το βλέπουμε όμως το σύνολό του, όπου το ένα υπάρχει με το άλλο, μένουμε έφαγε απέναντι στις ισορροπίες που δημιουργεί. Τέλο το πρώτο μέρο. Πήγαμε στι 4-5 πρώτε αίθουσε, είδαμε κάποια πολύ ενδιαφέροντα έργα, μα δημιουργήθηκαν διάφορα ερωτήματα, ερωτήματα. Οπότε τώρα, στο δεύτερο μέρο, βάζω μια γενική εισαγωγή στην αναγέννηση, χρησιμοποιώντα πάρα πολλά στοιχεία από το Ουφίτσι και γενικά από τη Φλωρεντία, για να το εντάξουμε όλο αυτό. Δηλαδή, μέχρι τώρα βλέπαμε ένα έργο και με αφορούν το έργο που βεντιάζαμε κάτι. Τώρα, καλύτερα θα ήταν να κάνουμε μια ομπρέλα, έτσι, και κοινωνικο ιστορικη για να δούμε τον τρόπο με τον οποίο αναπτύσσεται όλο αυτό και τι ακριβώς συμβαίνει, οπότε ήρθε η στιγμή να κάνουμε μια μικρή εισαγωγή στην αναγέννηση. Όταν λέμε αναγέννηση εννοούμε σα, «ρινασιμέντο». Δηλαδή, τι αναγεννάτε. Αν θέλαμε το συνοψίσουμε αυτό που αναγεννάτε είναι ε, ο άνθρωπος ως κέντρο του κόσμου που απαντά ο ίδιος στα οντολογικά του ερωτήματα και δεν αναζητά τις απαντήσεις σε ένα άλλο πλαίσιο αποκαλυπτικό. Ας το δούμε λίγο πιο διαγραμματικά. Η αναγέννηση λοιπόν κρατάει από το 1400 χοντρικά μέχρι το 1600. Δύο αιώνες είναι αυτή, πάρα πολύ σημαντικοί. Σαν ημερομηνία έναρξη χρησιμοποιούμε το 1401 που είναι ο διαγωνισμός για τη δημιουργία των θυρών του βαπτιστηρίου της Φλορεμπίας. Που γίνεται για πρώτη φορά ένα δημόσιο διαγωνισμό, όπου τίθενται για ένα καλλιτεχνικό έργο που αφορά τον κόσμο και που τίθενται τα κριτήρια. Οπότε αυτό θεωρούμε, και έχω μία άνευ προηγουμένου ανάπτυξη όλων των τεχνών και κυρίω των οικαστικών. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι ένα φαινόμενο το οποίο συμβαίνει ταυτόχρονα στην Ιταλία, αλλά και σε κάποιο βαθμό στο βορρά, ότι επικεντρώνεται στην παρουσία και ύπαρξη των πόλεων ότι χαρακτηρίζεται από την ανάδυση της έννοιας του υποκειμένου, από πολύ έντονα στοιχεία ουμανισμού, αυτό που λέγεται τον άνθρωπο, από τη στροφή προς την αρχαιότητα, είτε ως θεματολογία, είτε ως ενδιαφέροντα, είτε ως πηγές, από την ανάπτυξη της προοπτικής, από τη φιλοσοφία που ξαναγυρίζει στις νεοπλακτονικές της αναζητήσεις και από μία σειρά από τεχνικές αυτό είναι και πολύ ωραίο. Μία σειρά από τεχνικές καινοτομίες μεταξύ των... Είναι σαν να φέρνεις από χωριό, εσύ, πρόβρασαν. Θα το αλλάξω, με ξενέρωσε τώρα, ναι. <laughs> Ε, ε, <Λάδι. laughs> λάβει. <laughs> <laughs> ναι, μία σειρά τεχνικές καινοτομίες μεταξύ των οποίων είναι και η ε, επινόηση της ελεογραφίας. <laughs> τώρα το είπα πιο δόκημα, ε. <laughs> Λοιπόν, Ιταλία και Βορράς, Ιταλία πιο πολύ, αλλά και στο Βορράς, στη Βουργουνδία κυρίως, στη Φλάν όταν λέμε Βορρά δεν εννοούμε την Ευγεία, εννοούμε λίγο Γερμανία και πολλοί κάτω χώρες και Φλάνδρα. Η οποία Φλάντρα το βουκάλι της Βουγουδίας παρεμπιπτόντως φτάνει μέχρι την Ισπανία εδώ πέρα, βλέπετε, το πράσινο, μέχρι την Ελβετία. Άρα έχουν ταυτόχρονα, αλλά ε, η ανάπτυξη των τεχνών και η ιστορική στην αρχαιότητα είναι λίγο περισσότερο χαρακτηριστικό της Ιταλίας. Και έχω μία σειρά από ευληματικά έργα, τα οποία τα ξέρουμε πια όλοι, γιατί είναι από τα πιο σημαντικά έργα στην ιστορία τη τέχνης, που γίνονται όλα εκείνη την περίοδο. Σε αυτό το διάγραμμα εδώ δεν βλέπετε και τίποτα, το μόνο που βλέπετε είναι οι διακεκομένε γραμμέ που μου δείχνουν πώ οι διάφορε σχολέ και οι διάφοροι καλλιτέχνε αλληλοεπιρεάζονται και βλέποντα ο ένα τον άλλον, ε, με έναν πολύ ενδιαφέροντα συναγωνισμό, προχωρούν σε κάτι άλλο. Αυτό θα ήταν αδιανόητο χωρί τη πόλη. Πόλης. Είπαμε την προηγούμενη φορά ότι πόλεις υπήρχαν και παλαιότερα, αλλά οι πόλεις ήταν ουσιαστικά ε, η έδρα ενός Φεούδου, Το παλάτι του Θεοδάρχη και η έδρα ενός θέουδου. Στη φεουδαρχική Ευρώπη του Μεσαίωνα το σύστημα είναι εντελώς διαφορετικό. Είναι η λεγόμενη, όπως την ονόμασε τουλάχιστον δηλαδή ο Αριστικας Σύρερ, ο μαρξιστής ανθρωπολόγος, είναι η λεγόμενη ασιατικού τύπου παραγωγή. Δηλαδή, όλη η παραγωγή, συλλέγεται από μία κεντρική αρχή, το Φεουδάρχη συγκεκριμένη περίπτωση, και ο πλούτος αυτός αναδιανέμεται, κατατοδοπούν, ίσα για να μπορούν να επιβιώσουν όσοι τον παρήγαν και τον δούλεψαν. Οπότε δεν έχουν ιδιοκτησία οι άνθρωποι. Δεν έχουν ιδιοκτησία ούτε σε σωδιά που μαζεύουν, ούτε πουθενά. Ανήκουν στο Φεουδάρχη όπως ανήκουν και όλα αυτά τα οποία ε, ε, παράγουν. Άρα έχω ένα τέτοιο σύστημα. Ξαφνικά αυτό το σύστημα γύρω στο, στα μέσα του 13ου αιώνα υφίσταται κάποιε ρογμέ μέσα από ένα είδο ανάπτυξη τη οικονομία, έμφαση τη οποία είναι ουσιαστικά μετά το 1000 γίνεται αυτό βασικά. Δυλά-δυλά, αλλά μετά το 1100, 1200 ακόμα περισσότερο. Όσο κι αν σα φανεί περίεργο, οι λόγοι είναι ποικίλοι, αλλά είναι κατά βάση θρησκευτικοί. Οι άνθρωποι, να σα το πω συντομία, οι άνθρωποι το 1000 περίμεναν ότι θα γίνει Δευτέρα παρουσία. Και επειδή είχαν όλου του λόγου Δευτέρα παρουσία ενίτη τη έσκατη κρίσεως Ότι θα, γίνει, θα ξανάρθει ο Χριστός, θα γίνει η έσκατη κρίση και ότι όλοι θα πάνε στην κόλαση διότι ο καθένα έχει ήδη ένα κάνει και έχει κάθε λόγο ας πούμε, να λέει ότι εγώ παράδεισο δεν το βλέπω. Οπότε. Όλη η κοινωνία αισθανόταν ότι επίκειται αυτή η κοσμική καταστροφή όπου το χίλια θα γίνει η, η, η δευτέρα παρουσία και η εσκάτη κρίση και τη βάσαμε με λίγα λόγια. Να σας το πω απλά. Έρχεται το έντος 1000 και δεν γίνεται κανένα δευτέρα παρουσία. Ο, ο δικός μας νους ο, μετά του διαφωτισμού ανθρώπου λέει «έλα μωρέ τώρα δευτέρα παρουσία και κλαμάρε αυτά δεν γίνονται». Ο άνθρωπος όπως το χίλια δεν λέει «εννοείται αυτό» λέει ότι για να μην γίνει η Δευτέρα Παρουσία σημαίνει ότι ο Θεός λυπήθηκε διότι είδε ότι αν κάνω τώρα τον απολογισμό αυτή τη βάψανε και αισθάνονται μια απέραντη ευγνωμοσύνη που ανέβαλε την επαν, επαν, επαν, επαν, επανοδό του στα επίγεια και θέλουν να τον ευγνωμονήσουν και επειδή όταν θες να ευγνωμονήσεις κάποιον και θε να το κάνει ένα πολύ μεγάλο δώρο, δεν πα στο ψιλκατζίτι του τη γειτονιά σου να αγοράσει κάτι, αλλά πα κάπου μακριά να χαλάσει και λεφτά για να φανεί αυτό το πράγμα η πολιτικότητα του δώρου. Έτσι. Θέλουν να πάνε να το δείξουν αυτό στην πηγή. Ποια είναι η πηγή, οι άγιοι τόποι, τα αεροσκόπημα. Έλα όμω που οι άγιοι τόποι είναι υποξένη κατοχή, διότι έχουν κατσιπωθεί με συγχωρείτε για την έκφραση εκεί όλοι οι αραβόφωνοι λαοί και δεν μπορούν να πάνε εκεί. Άρα, πού να πάνε, βρίσκουν λοιπόν το πιο μακρινό σημείο της Χριστιανική Ευρώπης που είναι στον Ελληνικό Ωκεανό, σχεδόν, το Σαντιάγωνο Κομποστέλα και κάνουν ένα προσκύνημα τα, τους δρόμους των προσκυνητών. Ξεκινάνε από το χωριό τους όπου να έκανε κι αυτό και διασχίζουν όλη την Ευρώπη για να φτάσουν στην άκρη τη Χριστιανική Ευρώπη που είναι το Σαντιάγωνο στις ένα τεράστιο ναό, και σε αυτού του δρόμου των προσκυνητών, επειδή ήταν εβδομάδε για να πάνε, αν μήνε, αν είναι παιζί, ε, σταματάνε. Και εκεί αναπτύσσεται η τοπική οικονομία, αναπτύσσεται ο λεγόμενο, να το πούμε με σημερινούς όρους, δεν είναι το πολυδότιμο, θρησκευτικός γιατί θα φάνε, γιατί θα πιούνε, γιατί κάτι θα αγοράσουν και όλο αυτό, όσο και σα ασπανή περίεργο, διαρρυνεί τις αυστηρές στατικές δομές του παιδευτικού κόσμου και θέτει τι πρώτε βάσει για μια πιο ελεύθερη οικονομία. Σιγά σιγά αναπτύσσονται όλοι και περισσότερο αυτή η σταθμοί του δρόμου των προσκυνητών και αναπτύσσονται εκεί με πυρήνα τα μεγάλα αυτά ιδρύματα, αναπτύσσονται οι πόλεις. Οι πόλεις σιγά σιγά γίνονται πόλεις, από πόλεις, γίνονται πόλεις έλξης μιας εμπορικής δραστηριότητας και ο άνθρωπος αρχίζει να μπορεί να υπάρξει ανάλογα με την ικανότητά του ανεξάρτητα από τις φεουδακτικές δομές οι οποίες τον εγκλώμησαν. Οπότε όλο αυτό το πράγμα το αναφέρουμε με βάση της πόλης. Αυτές λοιπόν οι πόλεις αναπτύσσουν την οικονομία τους μέσω αυτής της διαδικασίας, της διαραγής του θεοταρχικού μοντέλου και της ανάπτυξης μιας ελεύθερης οικονομίας. Η Φλωρενδία έτσι αναπτύσσεται. Η Φλωρενδία φτάνει σε ένα σημείο να έχει 37 υποκαταστήματα τραπεζών το 1350. 37 υποκαταστήματα τραπεζών στην Ευρώπη που είναι απίστευτο με τα δεδομένα τη εποχής. Οπότε έχω τις πόλεις, αυτές λοιπόν οι πόλεις του Ίστερου Μεσαίωνα, οι οποίες υμνούνται από τον Αμπρόζιο Ρεντσέτη και από όλου τους άλλους, και των οποίων την εικόνα μπορεί να έχουμε και σήμερα και μία από αυτές είναι η Φλωρεντία, στη Βόρεια Ιταλία, που δεν υπάρχει ακόμα μία Ιταλία, δίνουν αυτές όλες τις δημοκρατίες κατ' επίφαση ή κατ' ουσίαν, η δημοκρατία τη Ιένα, η δημοκρατία τη Πλωριντία, η δημοκρατία τη Γένοβα, του Δουκάτου, του Μιλάνου, η δημοκρατία τη Βενετίας, τη Μότενα, τη Μάντοβα, τη Φεράρα αναπτύσσονται σαν τι ελληνικέ αρχέ, πόλει, κράτη με πολύ έντονο ανταγωνισμό μεταξύ του, ο οποίο ανταγωνισμό για το δικό μα το καλό κινείται εκτό του πολεμικού και οικονομικού και σε καλλιτεχνικό επίπεδο. Ποιο θα χτίσει το πιο ωραίο ντουόμο, ποιο θα κάνει τα πιο ωραία γλυκτά και φέρνουν καλλιτέχνε από τη μία περιοχή ή την άλλη έτσι ώστε να ανταγωνιστούν σε επίπεδο πολιτιστικών επιτευγμάτων. Αυτό μόνο στην Αρχαία Ελλάδα το είχαμε δει. Πουθενά άλλου στην ιστορία του πολιτισμού. Οπότε γίνεται τώρα εδώ αυτό και μέσα από αυτό <coughs> αναδύεται και η έννοια του που την αναφέραμε και την πρώτη φορά. Ο άνθρωπος αξίζει πια ω άνθρωπος, μπορεί να καταφέρει Πράγματα που πριν, επειδή καθορίζονταν η θέση του από το κοινωνικό εκλογισμό, δεν μπορούσαν να τα κάνουν. Μπορεί να ανέχει κοινωνικά στρώματα, που πριν στη Φεωτατική Ευρώπη δεν γινόταν αυτό. Μπορεί να πλουτίσει, γιατί είναι ικανό και βρίσκεται σε ένα σύστημα που του δίνει αυτή τη δυνατότητα. Άρα σιγά σιγά αναδύεται η έννοια του υποκειμένου και έχουν καλλιτέχνε. Όλα τα αριστογήματα του Μεσαίωνα που έχουμε, δεν ξέρουν ποιο ήταν. Στο δεν έχω αριστοκυματικά έργα, δεν έχουμε ονόματα. Στο Βυζάντιο που έχω τόσο όμορφα έργα τέχνη. δεν ξέρουμε ποιο τα έχει κάνει διότι δεν ήταν επώνυμα, γιατί δεν υπήρχε ένα του υποκειμένου. Εγώ το επινόησα, εγώ το σκέφτηκα, ενώ εδώ υπάρχει αυτή η διαδικασία. Όλο το κατεβατό που βλέπετε είναι ονόματα. Ονόματα καλλιτεχνό που είναι πια περήφανοι για αυτό που κάνουν, θεωρούν ότι το κάνουν με ένα μοναδικό τρόπο se και αυτοί οι ίδιοι εμφανίζονται μέσα στα έργα ενήπη καλλιτεχνών ή ενήπη χορηγών θα ήταν αδιανοητο στο Μεσαίωνα ένας χορηγός ηλένση στη συγκεκριμένη περίπτωση να βρίσκονται δίπλα στην Παναγία και τον Άγιο Ιωάννη στα και με το ίδιο μέγεθος οπότε εμφανίζονται θέλουν να δουν την εικόνα τους είναι περήφανοι για αυτό που είναι και επιδιώκουν τον καθρέφτη που θα τους δείξει ποιοι είναι, γιατί χαίρονται για αυτοί που είναι. Οπότε έχω αυτό το πάρα πολύ σημαντικό χαρακτηριστικό, το οποίο το είδαμε την προηγούμενη φορά στο Πράντο που ήμασταν, κοιτώντα αυτό το, το, το κοιτώντα αυτό το πολύ όμορφο πορτρέτο του Γιρλάνταιο το οποίο μας μιλούσε ακριβώς για αυτήν την ανάδυση του υποκειμένου. Και φέραμε σαν παράδειγμα, το κάνει επανάληψη για όσους δεν ήταν, ε, το ότι τα νομίσματα ας πούμε, στα χρόνια του Μεσαίωνα απεικόνιζαν εμβλήματα, σύμβολα. Δεν απεικόνιζαν πρόσωπα. Ανασκάπτοντας όμως τα χώματα στην Ιταλία βλέπουν τα πάρα πολλά ρωμαϊκά νομίσματα τα οποία απεικόνιζαν προσωπογραφικά σε προφίλ τους αυτοκράτορες και αρχίζουν και στην Ελλάδα και στην Κάντου Ιταλία που είναι αυτό στη και στην υπόλοιπη Ιταλία και αρχίζουν και κάνουν τα δικά τους μετάλλια, εμβλήματα που απεικονίζουν με καμάρι το ίδιο τους το πρόσωπο όπως και τα πορτρέτα τους. σιγά σιγά, οδηγεί στην εμπιστοσύνη στον άνθρωπο το ότι πιστεύω στον άνθρωπο πιστεύω στον άνθρωπο και στι δυνατότητέ του ε, οπότε οδηγεί σε μία ε, ουμανιστική στροφή το επίκεντρο του κόσμου είναι ο άνθρωπος ο άνθρωπος η, η, η γνώση αρχίζει να γίνεται πιο κοντά σε αυτό που αργότερα θα πούμε επιστημονική δηλαδή λειτουργεί Μέσω μιας διαφορετικής μεθόδου, στο Μεσαίωνα, η γνώση ήταν αποκαλυπτική. Κοιτάξτε για παράδειγμα μια εικονογραφία από την Ιταλία, έλα, του 13ου αιώνα και του 15ου αιώνα. Είναι το ίδιο ακριβώ θέμα. Ο Άγιος Αυγουστίνος, ζωγραφισμένος από έναν καλλιτέχνη της Μαγέρα Βυζαντίνα, μοιάζει με Βιζαντινό είναι Βυζαντινότροπο αλλά είναι στην Ιταλία και αυτό ο γραφισμένο από τον Μποτιτσέλη που είδαμε πριν την Άνοιξη και την, πριν... την Αφροδίλη Κοιτάξτε πόσο διαφορετικό είναι και τα δύο είναι πολύ ωραία και δυνατά αυτό όμω είναι ένα αποκαλυπτικό ο Άγιος Αυγουστίνος είναι μια ιερή μορφή που βρίσκεται εκεί για να μου αποκαλύψει τη γνώση βρίσκεται στο πουθενά σε ένα χρυσό άχρονο φόντο δεν βρίσκεται σε χώρο υπαρκτό και υλικό Δεν πατάει πουθενά Εωρείται στην αιωνιότητα Είναι άκαμπτος αυστηρό, Γιατί δεν είναι άνθρωπος Δεν έχει συναισθήματα Είναι μια ιδέα Αυτός ο Άγιος Αυγουστίνος Και κρατάει ένα Ευαγγέλιο Μέσα στο οποίο βρίσκεται η σοφία Του κόσμου Οι απαντήσει όλες έτοιμε να μου αποκαλυφθούν Άρα έχω ένα είδο παραγωγικής γνώσης που μου προσφέρεται αποκαλυπτικά να την αποδεκτό. Ο Άγιος Αυγουστίνος στα χρόνια της αναγέννησης είναι ένας επιστήμονας. Βρίσκεται στο εργαστήριό του, περιβάλλεται από επιστημονικά όργανα, διότι τη γνώση που κατακτά δεν την αποκτά μέσω της αποκάλυψης ενός οράματος ή μιας θειασκάριτος, αλλά μέσω της έρευνας, της μελέτης, τη αστρονομία των μαθηματικών, της γεωμετρίας, περιβάλλεται από όλα αυτά τα, μουσου, τα όργανα τα επιστημονικά, τα οποία δημιουργούν τη διαδικασία μιας επαγωγικής γνώσης που μέσω της μιας παρατήρησης και της επόμενης φτάνω σε συμπεράσματα και βγάζονται τη συνολική αλήθεια. Η αλήθεια εδώ αποκαλύπτεται... Η αλήθεια εκεί είναι ένα σημείο στο οποίο φτάνω μελετώντας. Ο ίδιος Άγιος το 1300 απεικονίζεται έτσι και το 1450 έτσι. Αυτό σηματοδοτεί τη στροφή του ανθρώπου που εδώ ζητούσε απαντήσεις σε μια μεταφυσική πηγή αποκάλυψης ενώ εδώ πάλι οι απαντήσεις θα δοθούν από τη μεταφυσική πηγή αποκάλυψης ακόμα αλλά θα κάνω εγώ τα βήματα για να φτάσω προς εκεί. Άρα έχω μια πάρα πολύ μεγάλη διαφοροποίηση που αποτελεί μια τεράστια στροφή. Αυτό αλλάζει και την απεικόνηση. Εδώ έχω ένα τρισδιάστατο χώρο που απεικονίζεται με προπτική, με φωτοσπή. Έχει σώμα αυτός. Έχει σώμα. Είναι... Έχει ύλη. Αυτός δεν έχει ύλη. Είναι μια άλλη υπόσταση. Οπότε έχω μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα διαφοροποίηση, των προτεραιοτήτων της αναγέννησης που οδηγεί στον ουμανισμό. Ο ουμανισμός δηλαδή είναι η εμπιστοσύνη ότι ο άνθρωπος μπορεί να δώσει τις απαντήσεις μπορεί να φτιάξει έναν καλύτερο κόσμο δεν επαφίεται στη μοίρα ή στο θέλημα του Θεού όλο αυτό αλλά σε πολύ μεγάλο βαθμό και στον άνθρωπο και κάνουν αυτά τα στουτιόλαια. Εκεί λοιπόν τι κάνουνε. Αυτό είναι μια καινούργια αντίληψη δεν έχουνε εργαλεία, ανακαλύπτουν ερχόμενοι σε επαφή με τα αρχαία κείμενα ότι οι αρχαίοι, οι Έλληνε και οι Ρωμαίοι, είχαν ήδη κατακτήσει ένα ουμανιστικό πλαίσιο πιστεύοντα τη δυνατότητα του ανθρώπου. Και αυτοί πιστεύαν στου θεού του. Το Δία και την Αφροδίκη δεν ήταν άθεοι οι άνθρωποι, οι άπιστοι, αλλά είχαν του θεού του. Αλλά πίστευαν ότι ο άνθρωπο πρέπει να μελετήσει τον κόσμο. Έθεσαν τι βάσει τη φυσική, τις βάσει τη φιλοσοφία, τι βάσει των πάντων και ανακαλύντουν μία πύχη όπου κάποιοι άλλοι άνθρωποι, αρχαίοι Έλληνες, πριν από αυτούς το είχαν ψάξει το θέμα γιατί τους είχε ασχολήσει και αρχίζουν και διαβάζουν και θα μου πείτε και που τα βρίσκουν και τα διαβάζουν και μέχρι τότε αφού τα αναπαρήγαγαν αυτά στα μοναστήρια και δεν είχε καθεί η γνώση γιατί δεν τα διαβάζανε τόσο καιρό Τι λέτε, στα μοναστήρια αντέγραψαν όλο τον Πλάτωνα, τον Αριστοτέλη, τον Σοφοκλή, τον Ευρυπ Καλά όλα, όσοι ήταν 90% αγράμματο και τώρα είναι αγράμματο. Η τυπογραφία και η αναπαραγωγή των κειμένων θα δώσει μια πολύ μεγάλη όθηση και θα οδηγήσει στην εξάλληψη του αναλφάβητησμού και εκεί που 90% ήταν αναλφάβητοι θα είναι πλέον 80, 70, 60 μετά. Αλλά πριν από αυτό, γιατί αφού τα, αφού τα αντιγράφανε όλα αυτά τα κείμενα δεν τα διαβάζανε. Δεν τα διάβαζαν διότι δεν του απαντούσαν σε κανένα ερώτημα που είχαν. Τα αντέγραφαν όπως εμεί τη μεγαλύτερη ηλικία και τη παλιά σχολή, στο σχολείο, καθόμαστε και αποστηθήκαμε και αντιγράφαμε πράγματα που δεν μας έλεγαν τίποτα, γι' αυτό την άλλη μέρα τα ε. Καθαρά μηχανικά. Ε. Το έκαναν μηχανικά, επειδή ε, είχαν την έγκλη του κύρου οι αρχές πηγές και το έκαναν καθαρά μηχανικά. Ε. Δεν ξέραν την ουσία τους. Τώρα γιατί τα διαβάζουνε, γιατί έχει δημιουργηθεί μέσα του η ανάγκη. Τώρα του ενδιαφέρουν αυτά. Του απαντούν ερωτήματα. Πριν δεν υπήρχαν αυτά τα ερωτήματα στον άνθρωπο. Βεβαίω. Ωραία, δεν τα καταλάβαιναν. Ποιο ήταν αυτό που προφανώ, αυτού που αντέγραφαν. Yeah. Τι δεν τα καταλάβαιναν. Κάποιοι δεν τα που του βάζανε το αντιγράφημα για να το διασώσουν. Δεν μπορεί να διαθέσω να τα διέθιαν έτσι πω να καταλαβαίνω ότι το χείρε του ένα περιοχόμενο. Να... Σα αναλέγω. Οι αρχέ πηγές ήδη από τα χρόνια του πρώη του μεσαίων από τον Βιντενή από το κράτο, είχαν τεράστιε βιβλιοθήκες. Δεν τι είχαν επειδή του παμπαντάμε ερωτήματα οντολογικά. Τι για να θεωρήσουν τον εαυτό του συνέχεια των Ρωμαίων Αυτοκρατώρων που επειδή αυτοί είχαν βιβλιοθήκε και θεωρούσαν ότι ήταν πολύτιμο ο Πλάτονα και ο Αριστοτέλη και ο ένα και ο άλλο, έπρεπε και εγώ να έχω στη δική μου βιβλιοθήκη τον Πλάτονα και τον Αριστοτέλη. Σαν, πώ να σου το πω, σαν τα γραφεία των γιατρών και των δικηγόρων που έχουν πολύ ωραία βιβλία που δεν τα έχουν διαβάσει ποτέ και τα έχουν σαν τεπόπρεστη. Δίνει ένα κύρο α πούμε στην εξουσία. Δεν τα διάβαζαν διότι δεν του να απορίε. Δεν μπορούσαν να τα καταλάβουν. Τώρα όμως ψάχνουν να βγουν απαντήσεις γιατί. Το, το κλασικό παράδειγμα τη διαφορά ανάμεσα στο μεσαίωνα στο την είναι το. Αυτό το βάλε που έχω πήγε παλιά, α πούμε. Ότι ήμουν. ήμουν το 1900. Θυμάμαι εκεί με τη γυναίκα μου. Ζέξι καλοκαίρι. Πολύ ζέξι όμω. Και. Λίψα η κοπέα, σκώνα και νερό, σκώνα και εγώ τη μια να γυμνή τώρα, δεν έκανα να φορέσει τα φλόβε, και τη σηκώνα και εγώ και τη βλέπω τη γυμνή στην κουζίνα να πίνει νερό. Εάν ήμουν στα χρόνια τη Μεσαίωνα, θα έκανα, θα απέστρεφα το βλέμμα, έτσι, η γυναίκα μου, που νόμιμη, την έχω δυ χιλιάδες φορές, την έχω δυ γυμνή, δεν είναι κάτι περίεργο, ιδονοβλεπτικό, έτσι. Θα απέστρεφα όμω το βλέμμα εδώ και θα έπαιρνα γρήγορα μια ρόμπα να την πετάξω πάνω ντυσου ντυσου ντροπή. στα χρόνια της αναγέννησης είμαι τώρα ο ίδιος άνθρωπος το 1300 ο εγγονός του προηγούμενου πούμε, το 1330 και σηκώνομαι πάλι εγώ τη νύχτα του καλοκαιριού και έχει σηκωθεί και πάλι η γυναίκα μου πριν και είναι στην κουζίνα με νερό και με το που τη βλέπω πάλι θα τη πάω τη ρόμπα για δεν το έχω ακόμα ξεπεράσει το εμείς 22, αλλά για λίγο πριν την κάνω αυτήν με τη ρόπα θα της πω Είσαι πάρα πολύ όμορφη. Άσε με δυο λεφτά να απολαύσω Έλα. την ομορφιά του κορνιού σου και μετά βάλει αυτήν τη ρόπα για την εντροπή. <ΣΣΣΣ> Αυτό όμως θα το πω ενδιαμέσως. Αυτό σημαίνει ότι μέσα μου έχει σκυρτίσει κάτι διαφορετικό στην αποδοχή της σωματικότητας του ανθρώπινου σώματος. Δεν το βλέπω πια ως πηγή ενοχής και εγκροπής, αλλά και ως πηγή ομορφιάς. Το ίδιο πράγμα ακριβώς, αυτό που κάνουν αυτοί στα στοιντιόλου, που μαζεύονται και κουβεντιάζουν όλα αυτά, είναι ακριβώς το ίδιο. Δηλαδή, να σας δώσω ένα άλλο παράδειγμα, μια και μιλήσαμε τώρα για την αρχαιότητα, γιατί στρέφω με την αρχαιότητα και αρχίζω και διαβάζω τα βιβλία και τα αντιγράφω και τον Πλάτων και τον Αριστοτέλη και όλους αυτούς και ξεθάβω τα αγάλματα από το χώμα που σκάβω στα χωράφια και αρχίζω και τα συλλέγω και τα εκθέτω στη βίλα των μεδικών και τα εκθέτω στη βίλα Μπαρκερίνη και ο κορμός του Μπελβεντέρε, ο Απόλου του Μπελβεντέρε όλα αυτά είναι αγάλματα που βρέθηκαν τα χώματα τη αναγέννηση. Πάντα βρίσκαν αγάλματα στα χώματα για η γη φίλασε πάρα πολλά αγάλματα και τα αναπαράγω πλέον σε έργα τέχνης εγώ ίδιος. Πάντα βρήκαμε αγάλματα οι άνθρωποι. Και τι τα κάνανε, ε. Ε. ας βέστε. Τα πήγαιναν στο υψάδικο να κάνουν κονίαμα mm. διότι τον μάρμαρο δίνει πάρα πολύ ωραία αστοκονίαμα mm. και λέει κάποιος, είναι δυνατόν να βρίσω τον απόλυν του Μπελβεντέρε Και να το πας στο καμίνι Να το κάνει ασβέστη Είναι δυνατόν Για μας είναι αδιανόητο αυτό το πράγμα Οπότε γιατί αυτοί το έκαναν αυτό Εσείς Αν βρίσκατε στο χωράφι του παππού σα Σε ένα χωριό Ένα ωραίο τέτοιο άγρημα Και έτσι όπως είσαι ασταντημένοι Κοιτάγατε αυτή την υπέροχη Μαρμάρινη γυμνή κόρη. Τι θα την κάνατε <χω> Τι θα την κάνατε πρακτικά Ωραία, ένα θα την πουλάγαμε. Διότι είναι δύσκολε οι εποχέ και ξέρει ένα τέτοιο άνθρωπο θα πιάνει στην μαύρη αγορά. Ξετροπεί, ντροπή. Λοιπόν, ένα πράγμα μπορεί να έκανε κάποιο και το κάνουν πολλοί. Να την πουλήσει που σημαίνει ότι έχει μια οικονομική αξία. Ε, Κανας δεν θα κάνει τίποτα άλλο. Η, σημαίνει... η πρώτη σκέψη ήταν και αυτή ότι <σχεδιακά> καθ' αυτή καλή, <σχεδιακά> αλλά μετά η ηθική μελπομένη από μέσα της <σχεδιακά> της είπε «Κάλεσε την εφορία αρχαιοτήτων, <σχεδιακά> πάει τηλέφωνο και άσε τώρα τα... <σχεδιακά> <σχεδιακά> τις μαύρες σκέψεις». <σχεδιακά> Οπότε, η <σχεδιακά> δεύτερη <σχεδιακά> <σχεδιακά> πάω στην εφορία αρχαιοτήτων να την βάλει στο μουσείο γιατί είναι κοινό κτήμα όλων των ανθρώπων, γιατί έχει πολιτιστική αξία. <σχεδιακά> Το τρίτο είναι <σχεδια> Ότι επειδή ο μέδεκος, και δεν υπάρχει εφορία αχαιοτήτων, θα την πάρω φίλου να την καμαρώνω. Τέτοιο κορίτσι που βρέθηκε μαζί με το παιδί το άλλο, εδώ θα τα αφήσω εγώ να τα πάρει η εφορία αχαιοτήτων για να. Λοιπόν, άρα αυτό σημαίνει ότι και γιατί δεν το κάναν τότε. Γιατί βλέπανε αυτή τη γυμνότητα, αυτή τη λατρεία στο σώμα και διότι εκείνη την περίοδο αυτά τα έργα δεν είχαν οικονομική αξία, πολιτιστική αξία και αισθητική αξία. Οικονομική αξία δεν είχαν διότι δεν υπήρχαν μουσεία, δεν υπήρχαν τέτοιες συλλογέ να τα πουλήσεις. Εμείς θα το πουλούσαμε διότι θα το αγόραζε κάποιος γιατί εκατομμύρια αυτό. Έτσι. δεν υπάρχει αντίστοιχα συλλέκτης που θα αγοράσει κάτι τέτοιο δεν έχουν οικονομική αξία η αξία τους είναι μεγαλύτερη στον ασβέστη, τον πάγιο ασβέστη. δεν έχουν πολιτιστική αξία διότι δεν αποτελούν ένα κοινό κτήμα της δική μας πολιτιστικής χειρονομιάς εκεί την εποχή ακόμα ο χριστιανισμός διαφοροποιείται από τον παγανισμό. Άρα, αυτά τα ξετσίποτα αγάλματα δεν έχουνε καμία θέση στο δικό μας ευπρεπή χριστιανικό πολιτισμό. Άρα, δεν έχουν πολιτιστική αξία. Δεν υπάρχουν ακόμα μουσία να τα εκθέτουν. Δεν υπάρχουν τίποτα. Και εντάξει όλα αυτά, αλλά η αισθητική αξία άμα το δεις στον κούρο αυτό, ας πούμε τον Απόλανδ euh, Μπελβεντέρ θα πες ξερόσα την ομορφιά του. Όχι. Διότι μπορείς να δεις ωραίο αυτό το οποίο το μυαλό σου αποδέχεται ως ωραίο, αλλιώς αποστρέφεις το βλέμμα. Άρα δεν έχουν ούτε αισθητική αξία ακόμα. Μη έχοντας αυτήν την τριπλή αξία, αυτές τι τρει διαφορετικές αξίες, ουσιαστικά αυτά τα έργα μένουν αλεγμετάλλητα. Τώρα λοιπόν αρχίζουν και αποκτούν αισθητική αξία, διότι δηλαδή αλλάζει η αισθητική τους μέσα την επαφή με την αρχαιότητα. Αρχίζουν και τα μαζεύουν και γίνονται συλλογέ, άρα γίνονται τα περιζήτητα και αποκτούν και οικονομική αξία. Και από τη στιγμή που δεν πρέπει να είναι μόνο κτήμα κάποιων με κίνδυνο τη τέχνη ή πλούσιων αριστοκρατών, ανοίγουν και σε ένα ευρύτερο κοινό, άρα αποκτούν και πολιτιστική αξία. Αυτή η τομή γίνεται τότε στην αναγέννηση, η οποία οδηγεί και σήμερα και στην ένταξή του στα ουσία και στην αναπαραγωγή του στα έργα τέχνη. Εκείνη την εποχή αναπτύσσεται και η προοπτική. Εδώ. Δηλαδή, η ικανότητά μου, η προοπτική προϋποθέτει ότι έχω βγει εκτός και μπορώ να βλέπω το αντικείμενο θέασή μου απ' έξω από αυτό. Ο μεσωνικός άνθρωπος δεν βγήκε ποτέ εκτός. Ποτέ. Είναι αυτό το πράγμα που ακόμα και σήμερα. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν βγαίνουν εκτός, Από την οικογένεια ας πούμε. Υπάρχουν άνθρωποι που είναι τόσο δεμένοι με τι οικογένειε του, που δεν μπορούν ποτέ να βγουν εκτός και να δουν τις υπόγειες φροειδικές διακοιμάνσεις που οι ενδοοικογενειακές σχέσεις μπορεί να έχουν. Δε, δε, δεν μπορούν να το δεχτούν αυτό ότι υπάρχει καν γιατί έχουν τόσο ανάγκη τη θαλπορή της οικογενειακής αιστείας που δεν μπορούν να βγουν ποτέ απ' Ακόμα και όταν παντρεύονται και όταν κάνουν δικές τους οικογένειες Πάλι μέσα είναι. Υπάρχουν όμω άνθρωποι που βγαίνουν εντελώ εκτό και μπορούν να το δουν αυτό απέξω πια από απέναντι. Ο άνθρωπο αναγέννηση για πρώτη φορά βγαίνει εκτό του πλαισίου μέσα στο οποίο μέχρι τότε υπήρχε ω αναπόσπαστο μέρο. Και θέλει αυτό το εκτό να το αποκολλήσει. <κυρίζει> Όπω ένα άνθρωπο που βγαίνει έξω από κάτι, μπορεί το δει απέξω. Και αν σας καλά η οικογένεια. Το σχολείο είναι ένα άλλο παράδειγμα. Όταν ήσουν αμέσω σχολείο. Δεν μπορούσες να το δει απ' έξω. Όταν μεγάλωσες και πήγαν τα δικά σου παιδιά σχολεία, κατάφερες να δει πώς λειτουργεί αυτό το σύστημα απ' έξω. Οπότε, ο άνθρωπο αυτό βγαίνει απ' έξω επειδή έχει υπάρξει ω άτομο, πριν δεν υπήρχε άτομο. Άρα, ακόμα και στην αρχαιότητα ποτέ δεν βγήκε τόσο απ' έξω. Γιατί κάποιος μπορεί να πει, Γιατί αρχαία δεν επινόησε την προπτήκη. ποτέ δεν βγήκε απ' έξω. Ακόμα και ο μεγαλέξαντος δηλαδή, όταν, που ήταν αυτό αυτοκράτος του κόσμου α πούμε. Πόσα κάνει, τι θέλει. Ακόμα και όταν παρέβαινε τους κανόνες της κινής συμπεριφοράς, κλεινόταν μέσα στη σκηνή του στην εκστρατεία και έκλεγε μερόμυκτα, επειδή παρενέβει μέσω της οικειοποίησης της δύναμης της εξουσίας, τον κοινό κανόνα και τον κοινό νου. Εδώ λοιπόν για πρώτη φορά βγαίνουν άρθρωποι απ' έξω και απ' έξω θέλουν να δουν αυτό. Επινοούν λοιπόν αυτό το σύστημα των προβολών, η προοπτική δεν είναι τίποτα άλλο παρά ένα τέχνασμα σαν ένα νοητό πέτασμα να υψώνεται ανάμεσα σε μένα ως υποκείμενο και στον αντικειμενικό κόσμο που βλέπω και να μου δίνει τη δυνατότητα αναγωγής του τρισδιάστατου κόσμου στην διδιάστατη επιφάνεια. Και εγώ πια δημιουργώ αυτή την ψευδαίσθηση. Και αναπτύσσεται η τεχνική του πώς το κάνω και μεθάω με την ικανότητά μου ότι πάνω σε ένα τελάρο συστήματα προοπτικής υπήρχαν πάρα πολλά. Και στο Βυζάντιο είχαμε ένα άλλο είδους α, ε, reverse perspective, ανάποδης, ανάστροφης προοπτικής. Τώρα αναπτύσσεται αυτή η προοπτική που πάνω ας πούμε στο πανέλο, σε αυτό το ξύλο, σου δίνει την αίσθηση ενός ανοίγματο στον κόσμο σαν ένα παράθυρο που σου δίνει την ψευδέση του Φτιάχνει κόσμους Άρα δίνει την ψευδαίσθηση Του ότι φτιάχνει εσύ κόσμος. Στο Μεσαίωνα θα ήταν βλάσχημο Να φτιάξεις εσύ κόσμους Εσύ υποτάσχεσαι στον υπάρχοντα κόσμο που Δεν φτιάχνεις κόσμους Ένα από τα πιο χαρακτηριστικά έργα Είναι αυτό του μαζάτσο Εδώ Που απεικονίζει αυτή την αίσθηση Εδώ είμαι εδώ, εγώ, εγώ Το υποκείμενο, εκεί είναι Ο τρισδιάστατος κόσμος και η προοπτική μου απόδοση είναι αυτό το πέτασμα ανάμεσα. Εκεί λοιπόν εμφανίζονται όλοι αυτοί οι ζωγράφοι, διότι όλα αυτά οδηγούν σε μια ανεπροηγουμένου άνθηση των τεχνών. Ε, που θα του βλέπουμε αυτέ τι δύο, ήδη έχουμε δει αρκετές, Και έχω βέβαια και τη φιλοσοφία, η οποία είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο κομμάτι, διότι είναι πάρα πολύ σημαντική η θέση τη και επηρεάζει όλα αυτά. Κοιτάξτε πώ αναφέρεται ο Τζανότζο Μανέκη, σαν να λίγο ζέστη. Δεν <σχερδίδι> <σχερδίδι> <σχερδίδι> το Όλα τα ορατά, σπίτια, χωριά, πολιτείε και όλε οι κατασκευέ τη γη είναι έργα ανθρώπου. Δικά μα έργα, είναι η ζωγραφική, η λυπτική, η τέχνη, οι η, η γνώση και η αναρρίθμιση τη εφευρέση. Η γλώσσα και η λογοτεχνία είναι ο δικό μα. Αν ο Θεό χάρισε στον άνθρωπο τον κόσμο, εκείνο δεν τον άφησε όπω τον βρήκε, αλλά με τη δημιουργία τον τελειοποίησε και τον έκανε ωραιότερο. Εδώ βλέπετε μία υφέρπουσα έτσι έπαρση, α πούμε. Στο ότι ωραία αυτά που έφτιαξε ο Θεό, αλλά και αυτά που φτιάξαμε εμεί, πολύ ωραία είναι. <laughs> Στον Μπαρσίλο Φιτσίνο, που είναι ο κατεξοχήν νεοπλατενικό φιλόσοφο τη Αναγέννηση, διαβάζουμε στην καλλιτεχνική δημιουργία το ωραίο ω έννοια, νοείται ω την εμπαντική μεταστοιχείωση τη ύλη με τη βοήθεια τριών στοιχείων. Του αριθμού, που αποκαθιστά την τάξη του χάσματο ποσότητα, τη αναλογία, που δίνει στο έργο την καθαρή του ποιότητα και αρμονία και του φωτό που απονεμπατώνει και ξυναγκέ την ύλη. Ένα ζωγράφο φτιάχνει έργα. Τα έργα του έχουν μια γεωμετρική δομή. Η γεωμετρική δομή προκύπτει μέσα από τη γνώση τη γεωμετρία και των μαθηματικών και των αριθμών. Ο αριθμό τι κάνει, αποκαθιστά την τάξη στο χάος τη ποσότητα. Άρα ο ζωγράφο πρέπει να ξέρω μαθηματικά και γεωμετρία για να μπορέσω να βάλω τάξη σε αυτό το χάο. Το φως. Ο ζωγράφος δουλεύει με το φως και το σκοτάδι, με το σκιοφωτισμό. Πριν, στο Μεσαίωνα, δεν είχαν σκιοφωτισμό. Γιατί Γιατί το φως αποπνευματώνει και εξυγανικέρει η μήλη. Αλλά δεν αρκεί το φως, η σκιά και ο αριθμός και η αναλογία το σχήμα. Πρέπει να κάνω μια συνολική σύνθεση που να είναι ενδιαφέρουσα Και αυτό έρχεται με την αναλογία που δίνει στο έργο την καθαρή του ποιότητα και αρμονία. Αυτά είναι η φιλοσοφία, αλλά αναφέρονται ουσιαστικά από τον Μασίλιο Φιτσίνο στον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν ω παράμετροι τη δημιουργία. Ο Μασίλιο Φιτσίνο, το πιο σημαντικό του έργο, είναι πολύ σημαντικό, το πιο σημαντικό του έργο είναι αυτό, το έργο Πλατόνικα τη Μορταλitatanimorum, Πλατόνική Θεολογία περί τη αθανασίας τη Ψυχή, εδώ. Ένα καταπληκτικό έργο που το γράφει το 69 με 74, τυπώνεται το 1482, αλλά πριν τυπωθεί, επειδή ήδη έχει. Μαζευτεί στου ουμανιστικού κύκλου και το έχει διαδώσει. Έχει δημιουργήσει όλη αυτή την αίσθηση. Έχει κάποια χαρακτηριστικά, δεν είναι του παρόντο τώρα, αυτά, γιατί θα κουραστείτε με το Μαρσίλιο Φιτσίνο. Ο δεύτερο πολύ σημαντικό είναι ο Πίκο Ντελαμιράντολα. Το πιο ωραίο πόνημά του είναι το ε, οράτιον τεχόμενη δignitate, ε, λόγο περί αξιοπρέπεια. Λόγο για την ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Το οποίο είναι. Όπω βλέπετε το 1986, τα χρόνια που εμφανίζεται το Σαββαναρόλα και αρχίζει μια, ένα πισογύρισμα σε όλη αυτή την αισιοδοξία, και ξανακαταλήγουμε στην πυράκι και στο τέτοιο. Οπότε εδώ είναι σαν να βγάζει ένα λόγο να υπερασπίζεται την ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Αυτά τα δύο είναι στα πιο γοητευτικά κείμενα. Αν κάποιο θέλει να διαβάσει κάτι από δευτερογενή πηγή, επειδή αυτά είναι πρωτογενεί πηγέ, μπορεί να διαβάσει το Stadio Gynaecology του Πανόφσκι που είναι από τα. Από τα Εμβληματικά έργα στην ιστορία τη τέχνη, μελέτε οικονολογία, έχει μεταφραστεί και στα ελληνικά από μια συμπαυτική μετάφραση του Ανδρέα Παπά. Μελέτε οικονολογία, εκδόσει Νεφέλη, έχει ένα κεφάλαιο που λέγεται Το Νεοπλατονικό Κίνημα στη Φλωρεντία και τη Βόρεια Ιταλία. Εκεί ο Πανόφσκι αναλύει, ο οποίο είναι ο ερητή οικονολογία. Είχαμε μιλήσει και παλιότερα γι' αυτό, αναλύοντα το ψεύγω Σάρνων Φίλι και ένα σωρό άλλα. Του χρωστάμε πολλά του Εύη Πανόφσκι. Αν διαβάζει, θα ίδια, δει. Στα τη είναι ακόμα πιο στρωτό το, το κείμενο. Το 1939 το δημοσίευσε εδώ και είναι ένα εντυπωσιακό έργο που μιλάει για αυτά. Και υπάρχουν βεβαίω και πρωτογενεί πηγές οι οποίε είναι συναρπαστικέ. Εκεί μεταξύ των άλλων ο, ο Φιτσίνο πατάει στον Πλωτίνο. Κατά κύριο λόγο όχι στον Πλάτονα τόσο, όσο στον Πλωτίνο. Οπότε ε, τρέχουμε λίγο τα βασικά χαρακτηριστικά για να δούμε πως αυτά μεταφράζονται που τα βλέπουμε στο Φίτση. Γιατί στο μουσείο πάμε, αλλά για να πάμε στο μουσείο πρέπει να έχουμε ένα background να δούμε λίγο τα έργα όπως τα έβλεπαν αυτοί που συμμετείχαν στους ουμανιστικούς κύκλους. Οπότε, ο πλοτίνος μιλάει για τις τέσσερις υποστάσεις. Τι αναπτύσσουν οντολογικά και λέει ότι υπάρχουν, υπάρχει μία ε, υλική υπόσταση εδώ, αισθητή την ονομάζει, και τρεις νοητές. Η φύση, σαν να λέει το σώμα, η ψυχή, ο νους και το εν το εν είναι σαν να λέμε η απόλυτη ένωση με το κοσμικό σύμπαν Θεό, αν θέλετε πείτε το, κοσμική ενέργεια αυτός το ονομάζει το εν πριν φτάσω στο εν που είναι άλλο και οικουμενικό είναι ο νους πριν είναι η ψυχή και κάτω κάτω είναι η φύση και λέει ότι κάθε ένα από αυτά, κάθε μία από αυτές τι οντολογικές κατηγορίες που είναι υποστάσεις θεάται την επόμενη η φύση μου θεάται το νου μου και αυτό με κάνει καλύτερο. Ο, η ψυχή μου και αυτό με κάνει καλύτερο. Όπως καμιά φορά αισθανόμαστε καλά όταν ο ψυχικός μας κόσμος μας έχει επηρεάσει στη συμπεριφορά μας, όταν μας έχει επηρεάσει το ζώο μέσα μας και συμπεριφερόμεθα με δεν αισθανόμαστε περήφανοι γι' αυτό. Καμιά φορά όταν είμαστε ψυχικά να και αυτό, αυτό μας κάνει και σαν πολύ πιο σημαντικοί. Ένα άλλο που κάνει η ψυχή θεάται το νου και λέει, μιλάει βλέπει τα επιπέγγματα του νου και λέει ότι κοίταξε να δεις το σώμα σου είναι αυτό, η ψυχή σου είναι αυτό, ο νου σου μπορεί να φτάσει να συλλάβει ακόμα περισσότερα πράγματα και το σώμα θαυμάζει την ψυχή, η ψυχή θαυμάζει το νου και ο θεάται το εν. Και τίνει, δεν την κατακτά ποτέ γιατί είμαστε φθαρτά όντα, αλλά τίνει προ την απόλυτη ταύτιση με το σύμπαν. Αυτά τα λέει ο Πλωτίνος, πολύ πιο ωραία από ό,τι σα τα λέω τώρα, που είναι πολύ απλουστευτικό όλο αυτό. Είναι πολύ ωραίο. Ο Τζαβάρα έχει μεταφράσει πολύ ωραία τον Πλωτίνο και πολύ ωραίε. Υπάρχουν πάρα πολλοί ερμηνεία, αλλά δεν είναι το θέμα μα ο Πλωτίνο. Το θέμα μα είναι ο Βασίλειο Φιτσίνο, ο οποίο λέει Υπάρχει ο υλικό κόσμο, ο φυσικό κόσμο, η κοσμική ψυχή και ο κοσμικός νους τέσσερις βαθμίδες φύλου σας η τέλεια βαθμίδα είναι ο κοσμικός νους μεν σιμουντάνε εντελέκτους διβίνους ή βιαγγέλικους ένας νοητός και υπερουράνιος κόσμος μετά είναι η κοσμική ψυχή που δεν ανοίξει τον κόσμο των καθαρών μορφών αλλά των καθαρών αιτίων μετά είναι ο φυσικός κόσμος και μετά είναι ο υλικό κόσμο τα άψυχα πράγματα ή ηλισχέτη χωρί ενώ εμεί είμαστε εδώ, που είναι ο φυσικό κόσμο. Μεταξύ άλλων, πολύ ωραίων που γράφει ο Μασίλιο Φιτσίνο στην Τεολογία ε, Πλατόνικα, λέει Το όλον είναι ένα divinum animal, ένα θείο έμψυχων. Το, το όλον είναι ένα θείο έμψυχων. Divinum animal, από το άνημα, ψυχή δηλαδή. Ζωοδοτείται και επιτυχάνει τη σύνδεση των επιμέρου επιπέδων του, του μέσω μια θεία επίδραση που εκπορεύεται από τον Θεό, διαπερνά του ουρανού, διατρέχει τα στοιχεία και ολοκληρώνει την πορή της προς την ύλη. Ένα αδιάκοπο ρεύμα υπερφυσικής ενέργειας ρέει από πάνω προς τα κάτω και από κάτω προς τα πάνω σχηματίζοντας έτσι ένα circuitus spiritualis, ένα πνευματικό κύκλωμα. Ο κοσμικό νου ατενίζει αδιάκοπα και αγαπά το Θεό ενώ παράλληλα ενδιαφέρεται για την κοσμική ψυχή που βρίσκεται μια βαθύντα του κάτω. Η κοσμική ψυχή με τη σειρά τη μετατρέπει τι στατικέ ιδέε και συλλήψει του κοσμικού νου σε δυναμικέ αιτίε που γονιμοποιούν τον επίγειο κόσμο που κυνώνται στη φύση και παράγει ορατά αντικείμενα. Δηλαδή βλέπετε ότι νοιάζει πιο πολύ στην ανατολική φιλοσοφία, στον βουδισμό, στο Zen. Είναι καθαρά χριστιανική φιλοσοφία νεοπλατωνικής προέλευσης και έμπνευσης, η οποία όμως μου μιλάει με όρους ενέργειας και αλληλεπίδραση των διαφορετικών βαθμίδων. Στο νεοπλατωνικό σύστημα του Φιτσίνο ο άνθρωπος κατέχει μια μοναδική θέση. Μοιράζεται τις λειτουργίες της κατώτερης ψυχής με τα άλλα ζώα, αλλά και το νου του με τον κοσμικό νου. Ο λόγο του απλησίαστου από τα ζώα, αλλά και κατώτερο από την καθαρή διάνοια του Θεού και των Αγγέλων, μπορεί να στραφεί είτε προ τη μία κατεύθυνση είτε προ την άλλη. Αυτό είναι το νόημα του ορισμού του ανθρώπου από τον Φιτσίνο ω έλογη ψυχή που μετέχει του Θείου νου και χρησιμοποιεί ένα σώμα. Ορισμό που θεωρεί ουσιαστικά τον άνθρωπο συνδετικό κρίκο ανάμεσα στο Θεό και τον κόσμο. Ή κέντρο του σύμπαντο, όπω το λέει ο Πίκον Τελαμιράντολα στην πραγματεία. Ο άνθρωπος έγγραφο Φιτσίνο ανεβαίνει στις ψηλότερες σφαίρες χωρίς να απαρνεί το τον κατώτερο κόσμο και μπορεί να κατέβει στον κατώτερο κόσμο χωρίς να καταλήγει τον ανώτερο. Μου λέει δηλαδή τι κάνει. Με συγχυλιώνει με το σώμα μου και μου λέει άσε καργαλάει το υποκάστριο, Φυσικό είναι. Είσαι στην κατώπεδη βαθμίδα. Δες μήπως όπως έλεγε ο Πλάτωνας ο έρο. Δεν είναι απλά μια σεξουαλική πράξη αλλά είναι μια ένωση ψυχών και ιδεών να έχει βαθμίδα γιατί ουσιαστικά έχει τη δυνατότητα, δεν μου αποκλείει το σώμα. Ο Μεσοδικός άνθρωπος πριν από το Φυσίνο και τον Τελαμυράμ το τελαμυρά, το σώμα του το έβλεπε ως πηγή ενοχών, πηγή ασθενειών, πηγή αμαρτιών. Τώρα συμφιλιώνεται και λέει ο άνθρωπος είναι ναόν, ένας κρίκος που συνδέει τον κοσμικόνού με τα άλλα πλάσματα που μπορεί να ανεβαίνει και να γίνεται κάτι κοντά στο Θεό και μπορεί να κατεβαίνει και να γίνεται κάτι κοντά στο ζώο και είναι στο χέρι του ανθρώπου να κάνει αυτή την κίνηση, άρα έχω αυτό το κέντρο η θέση του ανθρώπου είναι υψηπετής αλλά και προβληματική γράφει ο Φισινό με τις αρχικές του ενορμήσεις να ταλαντεύονται μεταξύ υποταγής και εξέγερση, το λόγο να αντιμετωπίζει άλλοτε επιτυχίες και άλλοτε αποτυχίες και ακόμα να τον το νου να χάνει συχνά τον πραγματικό του στόχο, η αθάνατη ψυχή του ανθρώπου δυστυχεί μέσα στο σώμα, κοιμάται, ονειρεύεται, παραλυρεί και δυσφορεί, πάσχοντας από μια νοσταλγία που θεραπεύεται μόνο να επιστρέψει εκεί από όπου προέρχεται. Και εκεί από όπου προέρχεται είναι η έννοια της πνευματική προέλευσης, του κόσμου των ιδεών του Πλάτωνα. Άρα αν έχω δυσφορία θα ξαναβρώ την ισορροπία μου και την ευτυχία όταν κατακτήσω αυτά τα χαρακτηριστικά. Όταν πάντως η ψυχή ο ανθρώπου αναλάβει από την πτώση της και αρχίζει να θυμάται έστω και αμυδρά τις προγενέστερες εμπειρίες της, ο νους μπορεί να αποσπαστεί από τις έμεσες που παρεμποδίζουν συνήθω τη δράση του. Τότε ο άνθρωπο μπορεί να εξασφαλίσει ακόμα και στο διάστημα τη επίγεια ζωή του την πρόσκαιρη έστω ευτυχία που αποτελεί ταυτόχρονα και εγγύηση για τη λύτρωσή του στην επέκεινα ζωή. Η πρόσκαιρη αυτή ευτυχία είναι διτή. Αφενό, ο ανθρώπινο λόγο, φωτισμένο από το νου, μπορεί να υπηρετήσει το στόχο τη τελείωση τη ζωή και τη μοίρα του ανθρώπου στη γη. Και αφετέρου, ο νους μπορεί να εισδύσει άμεσα στη σφαίρα τη αιώνιας αλήθεια και ομορφιά. Οπότε, στο μεσονικό άνθρωπο δεν υπήρχε περίπτωση να ασχοληθώ με το σώμα ή με το αυτό και θα αναζητούσα τη λύτρωση μόνο στο επέκεινα. Εδώ με γιώνει και μου λέει: Ζήσε, η ομορφιά δέστη είναι η ομορφιά που προέρχεται από το δικό σου νου, που ταυτίστηκε με τον κοσμικό νου και σου άνοιξε αυτή τη σφαίρα. Άρα αρχίζει όλη αυτή η φοβερή αναζήτηση του ωραίου, τη ομορφιά, ω πνευματική ε, ανάλυση από την πτώση ουσιαστικά και όλο αυτό δημιουργεί αυτή τη φοβερή παραγωγή ωραίων καλλιτεχνικών έργων θέλω να σας πω όμως ότι το ωραίο δεν είναι απλά ότι είχαν δημιουργήσει το ωραίο είναι ότι δημιουργείται ένα ολόκληρο φιλοσοφικό σύστημα το οποίο φεύγεται από τους κύκλους των διανοούμενων και αγγίζει ευρύτερα στρώματα διότι αγγίζει τις χορδές αυτόν όλο που αισθάνεται ο άνθρωπος, ο μέσος άνθρωπος. Όταν λοιπόν, βρισκόμαστε μπροστά στην Άνοιξη, η οποία μας υπόσχεται ότι αυτός ο παράδεισος που οι παλιές παιδιές μας λέγανε ότι βρίσκεται μόνο μετά, στο επέκεινα, ότι μπορεί να υπάρχει και εδώ, στους ωραίους όρτους κονκλούζης, μπορεί να υπάρχει στις λετουργίες, στην ομορφιά των σωμάτων, στα φορέματα, στη μουσική, στην Άνοιξη, στα λουλούδια, στη φύση αρχίζει ο άνθρωπος να τα παρατηρεί όλα αυτά σαν να ξύπνησε από ένα λίθαργο αιώνων, που δεν του έδινε τη δυνατότητα να μπορεί να απολαύσει τη ζωή όσο τη ζούσε και να συμφιλιώνει πια την πνευματικότητα με τις υλικές απολαύσεις ξύνοντας την επιφάνεια των οποίων θα μπορούσε να βρει σε ποιο κομμάτι του υπάρχει ο κοσμικός νους. Αυτά που έλεγε λοιπόν πριν περί ενέργειας, περί ότι μια ροή Κυκλοφορεί. Καταλαβαίνουμε τώρα βλέποντας τον ε, Μποτιτσέλη που είδαμε πριν μέσα στο Ουφίτσι, ότι όλη αυτή η συνεχόμενη γραμμή, η διακοιμάνηση της φόρμας, η αισιοδοξία, τα ωραία χρώματα, η γραμμική ανάπτυξη η οποία γίνεται ένα, μια συνεχόμενη ροή, είναι διότι ο Μποτιτσέλη συμμετέχει στους νεοπλατωνικούς κύκλους και του Κόσμου και του Λορένσο, των μεδίκων και έρχεται σε επαφή ακριβώς με όλα αυτά προσπαθώντας μέσα από την καλλιτεχνική του παραγωγή να υλοποιήσει την νεοπλατωνική αντίληψη και το στοχασμό του Μαρσίλιο Φιξίλιο γιατί όλα αυτό, αυτό δεν είναι Υπάρχει ανάμεσα στη φύση του Ζεφύρου στη φύση της Φλόρας και στην ιδέα και στην ιδέα της φλόρας. Για διαρκείς πάλι ανάμεσα στη φύση, στο νου, στη ψυχή που οδηγεί σε ένα τέτοιο τελικό αποτέλεσμα. Οπότε τώρα, ενώ πήγαμε στην αίθουσα πριν, τώρα ξαφνικά μέσω της μελέτη του γενικότερου πλασίου της αναγέννησης και της φιλοσοφίας αποκτά ένα άλλο νόημα το έργο καθώ το βλέπουμε με κοντινότερα μάτια αυτά τον ανθρώπο της εποχής του <Κι> και το κλείνω με την τρίτη μας αναφορά που είναι θα το συνδέσω για να το κλείσουμε με αυτό που είναι ο κόσμος του μαζάτσο γιατί και αυτός δεν είναι νεοκρατωνικός, αλλά βλέπετε ότι σημαντοδοτεί όλα αυτά που λέμε και τα κλείνει με κάποιο τρόπο παρά το γεγονός ότι προηγείται του ποτιτσέλη. Άρα είμαστε πάντα στη φλεορεμπία, πήγαμε στα ουφίτσι, πήγαμε στη Σάντα Μαρία Νοβέλα, θα ξαναπάμε στη Σάντα Μαρία Νοβέλα και θα πάμε και στην Καπέλα Μπρανκάρση να δούμε λίγο το μαζάξο. Παρά το γεγονό ότι πεθαίνει 27 χρονών, ε, καταφέρνει και κάνει κάποια πάρα πολύ σημαντικά πράγματα, με τα, τα οποία συνοψίζω εδώ προοπτική, αυθυγηματικό περιεχόμενο ταύτιση τη δράση του θεατή και τη δράση τη εικόνα και η έννοια που θα αναπτυχθεί αργότερα του Μαρσίλιο Φιτσίνο. Πηγαίνοντας στη Σάντα Μαρία Νοβέλα, εδώ, με αυτή την υπέροχη πρόσωψη του Αλμπέρτι, μπαίνοντα μέσα, είναι η γοθική η εκκλησία, είναι, η πρόσωψη μόνο είναι αναγεννησιακή, η εκκλησία είναι η γοθική. Ε, αλλά μέσα έχει ένα από τα πολύ όμορφα έργα ε, με τα στα σταυροθόλια έχει αυτό το έργο που το είδαμε πριν και το βλέπουμε τώρα και είναι η πρώτη φορά που εφαρμόζονται οι κανόνες της αναγεννησιακής προοπτικής σε έναν πύχο που σου δίνει την ψευδέση του ανοίγματο. θα πρέπει στα μάτια των ανθρώπων της εποχή αυτό να ήταν κάτι σαν αυτό που βλέπουμε εμείς φορώντας αυτά γαλλιά και βλέποντας περαινείς 3D, θα πρέπει να ήταν ένα φοβερό πανόραμα, το ότι ξαφνικά, εκεί που ήταν επίπεδος ο τείχος, δίπλα εδώ είναι σαν να ανοίγει μια πόρτα και να σταυρώνει ο Χριστός. Και ενώ ο πιστός το αυτό, την τάφτιση με το πάσχον σώμα, γιατί έπαστες και ο ίδιος, το να το βλέπει τόσο ζωντανό πρέπει να ήταν κάτι πάρα πολύ πρωτόγνωρο. Αυτό λοιπόν είναι έτσι, όλοι ο ακόμα και ο σκελετός του κάτου επίπεδου είναι ο ζωγραφισμένος. Λέγεται και η Αγία Τριάδα γιατί έχει πατήριο και Άγιο Πνεύμα ή λέγεται η Σταύρωση της Οικογενείας λέντσι ή στάβλωση τη Σάντα Μαρία Νοβέλα, διότι η παραγγελία είναι των δύο παρισμένων μορφών που είναι η λέξη. δυο παρισταμένων μορφων τεράστιο ξύλη μέτρα, το είδατε πριν, και βρίσκεται στη Σάντα Μαρία Νόβαλα στη Φλωρεντία. Είναι ένα ρυθμούργημα το οποίο, αρχίζοντα από κάτω, υπάρχει ένα σκελετό που λέει οφού η Άκουρ και voice, -well, και δηλαδή. Ε, ε, εκεί που είσαι, ήμουνα και εδώ που είμαι, θα Δηλαδή, είναι μια υπόμνηση του εφήμερου χαρακτήρα τη ζωή και τη μία του θανάτου. Σαν μια συνειδητοποίηση τη θαρτή μα φύση. Ότι ο σκελετό μα λέει ότι και εγώ ήμουνα εκεί που είσαι, σαν άνθρωπο, και εσύ θα εδώ που είμαι εγώ, σαν άψυχο σκελετό. Πολύ μακάβριο, έτσι όπω το, το αρχίζει από κάτω. Αλλά είναι μια πραγματικότητα. Τι μπορεί να κάνει κάποιο για αυτήν μπορεί να φροντίσει για τη σωτηρία της ψυχής. Ανεβαίνοντας σε επίπεδο μετά το σκελετό, έχω το πρώτο πεζουλάκι που είναι η λέξη, που προσεύχονται. Άρα μέσω της προσευχής και τα χέρια του μας κατευθύνουν προς τις δύο μορφές που είναι η Παναγία και ο Άγιο Ιωάννης που προσεύχονται στο Σταυρό. Εμείς ως θνητοί προσευχόμαστε, χρειαζόμαστε δύο διαμεσολαβητές Ενδιάμεσε μορφέ που να προσέρχονται στο επόμενο σκαλί, μετά είναι ο Χριστό, εσταυρουμένο, και μετά είναι ο Θεό, και πιστεύεται όλο αυτό από μια φατνοματική οροφή. Από το μάτι το δικό μα που είναι εκεί, στην αρχή είναι ο Σκελετό, μετά είναι η Λέλση, μετά είναι η Κιονοστοιχία, η Κορυφιακή, μετά είναι ο Παναγία, μετά είναι ο Χριστό, μετά είναι ο Θεό, και μετά η Κιονοστοιχία και η Φατνοματική οροφή. Όλο αυτό όμως είναι επίπεδο αλλά μου δίνει την αίσθηση των διαδετικών επιπέδων βάθους και καθώς το κοιτάω παρά τη φθορά που έχει γιατί είναι φρέσκο, είναι νομογραφία πάνω στο ζωβά, παρά τη φθορά που έχει μου δίνει αυτή την αίσθηση να κατανοήσω τα επίπεδα τα επίπεδα δεν είναι απλά επίπεδα πάνες είναι επίπεδα ε, διαδρομής ψυχικής αυτό που λέγαμε πριν με τον Πλωτίνο και με τον Φιτσίνο φύση Ψυχή, νους, εν. Το ίδιο αναφέρεται και ο φύτσιος, άρα είναι στάδια. Η προοπτική δίνεται με έναν απόλυτο τρόπο, με απόλυτο κέντρο προοπτικών συγκλήσεων των αξώνων εδώ. Όλα είναι απόλυτα σωστά προοπτικά. Η αναφορά στην αρχαιότητα δίνεται με τους ημικίονες, τους ιωνικούς και με την, ε, κλασική, το, το κλασικό κρυπίδωμα και με τους κοριθιακούς κίονες. Άρα έχω τέτοιες αναφορές. Πάρα πολλές τέτοιες αναφορές γύρω-γύρω και ο, η εικόνα λειτουργεί ουσιαστικά μέσα από αυτή τη διαδικασία των επιπέδων. Δουλεύει δηλαδή σε τρία επίπεδα εδώ. Κοιτάξτε τι ωραίο λέει αυτό. Τρία επίπεδα γεραρχία κρεσέντε τη βαλόρι αυτό δηλαδή ακριβώ που έλεγε ο Πλωτίνος ή ο Μαρσίλιο Φιτσίνο, μια ιεραρχία αξιών. Υπάρχουν 56 φατνώματα εκεί πάνω. Τα 56 είναι το διπλό του 28. Το 28 είναι το 4 επί 7. Το 4 και το 7 είναι οι δύο ιεροί αριθμοί. Άρα το 4 συν το 3. Το 4 είναι το τετράγωνο, οι τέσσερις γωνίες του κόσμου, οι τέσσερις όψεις ενός τετραγώνου, οπουδήποτε, Άρα έχω 4. Το 3 είναι η Αγία Τριάδα, το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον. Άρα το 4 και το 3 μας κάνει το 7. Το 7 είναι επίση ένας ηγερός αριθμός. Τα 7 θαύματα, η 7 Σοφία, η 7 μουσική κτλ. Άρα έχω 4, 3, 4, 3 και 7. 4-7, 28. Επί 2, 56 φατλώματα. Θέλω να σας πω ότι δεν είναι, είναι μετρημένα τα φατνώματα και φτιαγμένα ένα-ένα στο χέρι. Αυτό που έχουμε ενδιαφέρει είναι το διάγραμμα που έχω δεξιά. Δα λαμόρτε δελκόρπο, σισιελέβα, γράτσι μαρία αλλά Από τη συνειδητοποίηση του θανάτου του σώματο ανυψώνεται κάποιος χάρη στην προσευχή τη δική του και χάρη στου ενδιάμεσους διαμεσολαβητές όπως εδώ η Μαρία και ο Ιωάννης μέχρι τη σωτηρία της ψυχής και την κατανίκηση του θανάτου. Άρα αρχίζω με το θάνατο μορτέ κάτω και μέσω μιας διαδικασίας ελεμπασιώνει εδώ ανεβαίνω και υπερβαίνω και ξεπερνώ το θάνατο γιατί αν όπως το μεσαίωνα επικεντρωνόμουνα στο θάνατο η ζωή μου θα βάλει και δεν θα μπορούσα να απολαύσω τίποτα άρα χρειάζεται με κάποιο τρόπο να το ξεπεράσω και εδώ είναι ένας τέτοιος τρόπος μπορεί εμείς να μην είμαστε φυστοί Ό, ό, ό, όσο οι άνθρωποι της εποχής, και να έχουμε σήμερα πια πολλές άλλες πηγές μέσω των οποίων να ξεπερνάμε το σκοτάδι του θανάτου, την αγωνία και το φόβο μας. Μπορεί να χρησιμοποιούμε πιο επιστημονικές πηγές από τα θεολογικά πλαίσια, αλλά η διαδικασία δεν έχει αλλάξει. Πάντα ο άνθρωπος συνειδητοποιούσε τη φθαρτότητα και το τέλος του περίμενου στο θάνατο και πάντοτε έπρεπε να τον με κάτι. Αυτό το κάτι εδώ το κάνει τέχνη με έναν ανυπέρνητο τρόπο και επειδή το κάνει και πάρα πολύ πιστικά, είναι ζωντανό, συμβαίνει εδώ δίπλα μου, πάλετε, είναι για πρώτη φορά το κάνει με έναν τέτοιο εκπληκτικό τρόπο, καθώς το κοιτάει ο θεατής ή ο πιστός. Και χάρηκα που όποτε κοπάει σαν τα Μαλλή νοβέλη, γεμάτο σχολεία και φοιτητές που κάθονται με τις ώρες και το μελετάνε και ευχάρικα και ντράπικα. Ε, πάρα δίπλα στο Λολκλάρνο, κάτω από τον Άρνο, για να κλείσουμε το σημερινό με την αναφορά στο Μαζάτσο, υπάρχει η ε, Σάντα Μαριά Τελκάρμινε, μια πάρα πολύ όμορφη εκκλησία, εξωτερικά είναι μια μούφα αλλά μέσα είναι ένα ριστούργημα, ε, η οποία έχει διάφορα παρεκκλήσια, μεταξύ των οποίων μας ενδιαφέρει το παρεκκλήσι των Μπραγκάτσι. Άρα εδώ ο Μαζάτσο μαζί με το Μαζολίνο Λιγάκι και μαζί με το Φίλιπο Λίπη που τον είδαμε και πριν μαζί με το Σιμώνε Μαρτίνη ε, εικονογράφησε αυτό το μικρό παρεκκλήσι σας έλεγα ότι είναι αδιάφορο εξωτερικά εξωτερικά και δεν προλάβε να γίνει πρόσωψη δηλαδή πρώτη φορά που πήγα στα νιάτα μου ε, είχα διαβάσει γιατί ήταν μπρακάσι ήταν και το όνομα το η, η, η μονή των καρμελιτισσών μοναχών όλο αυτό μου είχε έτσι εξάψει α πούμε την ε, γη μου αυτή ψάχνω από εδώ, ψάχνω από εκεί την προσπέρασα δύο φορέ, ούτε κατάλαβα ότι ήταν αυτό το οποίο έψαχνα ξανάρισε και τους κάρτες γιατί το 80 δεν υπήρχαν και Google και τέτοια και τελικά κατάλαβα ότι είναι αυτό η Σάντα Μαρία Τελκάρμινε που δεν ευωδόθηκε να έχει μια μεγάλη χορηγία για να δει μια υπέροχη πρόσωψη είναι όμως πολύ σημαντική αυτή η εκκλησία και μέσα είναι πολύ μεγάλη, Έχει και ένα κοιόστρο καταπληκτικό, ένα έγκλαιο που ενόησε μέσα στη φλωριδία στο κέντρο σχεδόν, είσαι αλλού. έχει χαθεί σε μία μοναστηριακή αυλή, ενός περίκλειστου αψιδωτού κήπου που είναι καταπληκτικό, μπαίνεις από το βλάι και πας μέσα... Μέσα είναι πολύ παρόμοια γιατί στι μεταγενέστερε επεμβάσει παραφορτώθηκε, αλλά τα πρευλικά παρεκκλήσια είναι αλυστοργηματικά, μεταξύ των οποίων αυτό που μα ενδιαφέρει είναι η καπέλα, καπέλα είναι τσάπαλ, παρεκκλήση. Αυτέ οι μεγάλε εκκλησίε έχουν πολλά τέτοια πλευρικά παρεκκλήσει. Κάθε οικογένεια έκανε μια χορηγία και είχε το δικό τη χώρο για να προσέρχεται και να έρχεται σε επαφή με τον κοσμικό νου που λέγαμε αυτό λοιπόν το μικρουλάκι είναι η καπέλα Μπραγκάτσι η καπέλα Μπραγκάτσι έχει οικονογραφηθεί από το Μαζάτσο και το Μαζολίνο ε, με πάρα πολύ όμορφο τρόπο από το 1425 μέχρι το 1828 που πέθανε ο Μαζάτσο επειδή είναι αφιερωμένη στον Άγιο Πέτρο οικονογραφή τη μορφή του Αγίου Πέτρου όπου βλέπετε αυτή η μορφή είναι ο Άγιος πέτρο, εκεί φοράει ένα μπλε πράσινο. Εσωτερικά και ένα κοιτρονοπό μανδύα για να είναι αναγνωρίσιμος και αφηγείται διάφορα επεισόδια από τη ζωή του. Έχει ένα αφηγηματικό περιεχόμενο πάρα πολύ ενδιαφέρον που δεν θα σταθούμε τώρα εμείς αυτή τη στιγμή. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι θα σταθούμε στο tribute Doot Money, την, ε, την καταβολή του Φόρου, τα άλλα θα τα τρέξω λίγο γρήγορα και θα σταθούμε λίγο και στην απεικονή του Αδάμ και τη Σέβας που επιστέφουν την αρχή και το τέλος στα πλαϊνά τη μορφής. Αυτό ακολουθεί το διάγραμμα. Είναι πολύ όμορφο. Έχουν δουλεύει και οι δύο ότι το καταλαβαίνουν κατά την τεχνοτροπία. Ο Μαζολίνο είναι πιο γκόθικ, πιο κομψό, πιο αέρινος πιο ανάλαφρος, πιο αβλικός Ο άλλος είναι εντελώς εσφαισιονιστής, το βλέπετε. Συροφωτισμοί που έχουν φοβερό βάρος και είναι η ανακάλυψη του σώματος. Αυτό που σας έλεγα πριν. Ότι τώρα που ήμουν στην Αναγέννηση και είδα τη γυναίκα μου και στάθηκα για λίγο και είπα, θαύμασα το σώμα που δεν μπορούσα να το κάνω πριν. Σώμα. Βλέπω το σώμα. Για πρώτη φορά βλέπω το σώμα και το αγαπώ. Λέω δεν είναι, δεν είναι η ενοχή μου, δεν είναι η ντροπή μου, είναι πολύ ωραίο. Και αν μπορούσατε το διαχειριστώ με μια πνευματικότητα στον προσανατολισμό του, θα το αγαπήσω ακόμα περισσότερο. Οπότε, για πρώτη φορά αποδίδεται η ύλη. Κοιτάξτε πόσο υλικό είναι αυτό. Δηλαδή, είναι το φωτισμό πρώτη φορά. Πρώτη φορά εφαρμόζεται τέτοιο και στην ιστορία τη τέχνης από τον μαζάτσο και εκφράσει νοστήματα. Πάρα πολύ έντονα. Οι λεπτομέρειε είναι εκπληκτικέ. Ένα βιβλίο που μου φέρατε παιδιά από εκεί το αξιοποιήσα, μου το φωτογράφησε μάλιστα εσύ, δικέ φωτογραφίε είναι αυτέ. Τι Ελλάδε είναι φωτογραφίε είναι πάρα πολύ ωραίε. Κοιτάξτε τα κοντινά πλάνα. Είναι φοβερά εκφραστικά. Άρστη ότι μόλι τελειώνει ομεσαρη και αρχίζει η αναγέννηση. Είναι εκπληκτικά τα συναισθήματα τα οποία αναβίονται Οι κλήσεις των σωμάτων Τα παράξε, οι παράξενες γωνίες Τα φώτα οι, Τα επεισόδια του Πέτρου Κοιτάξτε ας πούμε Εδώ είναι η βάπτιση του νεοφύτου Όπου τα βουνά mm. Έχουν όμπω τα βουνά Δεν έχουν σχέση με τα βυζαντινά ε, Ο νεόφιτος Αυτός που βαπτίζεται θέλω να πω Κοιτάξτε λειτωμέρειες από την τριχοφυΐα τη του ειδικού τριγώνου μέχρι το... το βρεγμένο βρακάκι, το, το βρεγμένο... τα μαλλιά που έχουν βραχή γιατί τον... τον βαπτίζει και βρέχονται και στάζουν. Mm. Κοιτάξτε τον άλλον που έχει πάρει σειρά πίσω και έχει κρυθεί και κάνει κρύο γιατί γινόταν τον Ιανουάριο στα Θεοφάνεια αυτό και κάνει κρύο τον Γενάρη και κρυώνει. Και μαζεύεται. Κανένας δεν είχε αποδώσει με τέτοιο ρεαλισμό την ανθρώπινη δραστηριότητα μέχρι το μαζάτσο και την αναγέννηση. Κοιτάξτε αυτή τη μορφή που την κοιτάς και δεν αποστρέφεις το βλέμμα, λε, ωραίο κορμί ο νεόφυτος. Κοίταξε τι όμορφο πράγμα που είναι αυτό το παλιγάρι, τι, τι ωραίο και τώρα που θα βαπτιστεί θα πάρει τη διαδρομή προς τον κοσμικό νου και θα γίνει και πιο πνευματικός οπότε συμφιλιώνεις αυτές τις δύο παραδόσεις Η... το χρώμα του είναι εκπληκτικό οι λεπτομέρειες του μαζάτσου είναι υπέροχε. κοιτάξτε εδώ που φυλακίστηκε και έχω τη συνάντηση του Αγίου Παύλου με τον Άγιο Αγίο... Πέτρο εδώ μέσα από τη φυλακή Κοιτάξτε αυτές τις υπέροχες λεπτομέρειες και τον τρόπο με τον οποίο αναδύονται αυτά τα χαρακτηριστικά της πλαστικότητας, πλαστικότητας του σώματος. Εδώ, Μπαζάτσο Καπέλα Μπρανκάτσι η απελευθέρωση του Αγίου Πέτρου από τον Άγγελο και ο κινησμένος, κιμισμένος Ρωμαίος στρατιωτικός η κομψότητα των επιμέρους μορφών Σε πολλά έχω σε ταυτόχρονα και μαζάτσο και μαζολίνο. Δουλεύουν και οι δύο, γιατί πέθανε και αυτού 27 χρονών. Άρα το άφησε και λίγο στη μέση. Το πιο ωραίο και το πιο δυνατό και πιο γνωστό είναι η καταβολή του φόρου. Είναι εκείνη η στιγμή που εδώ βάζει και αφήγηση, narrative. Εμπρεσοριστικό σκηνικό με βουνά. Η προοπτική του μπρουνελέσκη με άξονε. Και κυρίω narrative. Είναι αυτή η κυβέρα που με πάει στη λίμνη Βεριάδα. Έχουν απαλλαχθεί από όλα τα πλούτη κτλ. Και, και έχουν αποφασίσει να κηρύξουν τον λόγο του Θεού. Εμφανίζεται ο φόρο τη και λέει έμφυα. 29 Σεπτεμβρίου πρέπει να πληρώσει τη δεύτερη δόση και τον έμφυα. Λένε αυτοί τι έμφυα. Εμεί δεν έχουμε τίποτα στην κατοχή μα. Όλοι πληρώνουν έμφυα. Και φόρο Δεν έχουμε εισόδημα διότι έχουμε απαλλαγή. Όλοι φορολογούνται. Δεν υπάρχει αφορολόγητο. Όλοι φορολογούνται. Ε, ο Πέτρος, ο οποίος ξαμουκαλέβαινε ε, και ελαφρώς πιο εύκολα, διότι ψαράρες ήταν, δεν ήταν ε, διανοούμενοι, λέει, σου είπαμε ότι δεν έχουμε εισοδήματα, δεν έχουμε έσοδα και δεν πληρώνουμε φόρους, διότι δεν βγάζουμε τίποτα. Ε, ο άλλος επιμένει, ο φοροϊσπράκτορας, ο φοροϊσπράκτορας είναι μήνη, <laughs> για να δημιουργηθεί η κοσμική του ιδιόρτητα ενώ οι άλλοι για να υποδηλωθεί η ιερή τους παρουσία είναι με ποδήρες οι τόμες. λοιπόν να αρπάχονται, να αγριεύουν. Αυτό το αποβείδει ο Μαζάτσο με ένα καταπληκτικό τρόπο στα συνοφριωμένα βλέμματα στις άγριες όψεις κτλ. Θα το δούμε στη λιπτομέρεια αυτής αμέσως. Επενδένει όμως ο Χριστός ο οποίος πάντα διατηρεί την υφαλαιότητά του και αν Πέτρο και οι είναι έτσι. Θα πληρώσουν τους φό Λέει ο Πέτρος, πρώτον γιατί να πληρώσουμε φόρους αφού δεν βγάζουμε τίποτα και δεν ξέρω θα τους πληρώσουμε αφού δεν έχουμε τίποτα. <Κι> θα βρούμε. <Κι> πήγαινε στη λίμνη, Πέτρο εσύ. Και λέει ο Πέτρος, <Κι> εγώ θα πάω στη λίμνη. <Κι> ναι, πήγαινε στη λίμνη και στα δικά τη λίμνη τη θα βρει ένα ψάρι, άνοιξε το στόμα του και μέσα υπάρχει ένα χρυσονόμισμα. Φέρει το χρυσονόμισμα να πληρώσουμε το χωρίστιάρι τώρα. Διότι πρέπει να είμαστε μοταγεί. Ακόμα και αν δεν βγάζουμε θα πρέπει να πληρώσουμε. Και η τρίτη στιγμή είναι όπου ο Πέτρο, έχω τρει Πέτρου. Ο ένα Πέτρο είναι εδώ που λέει: Εγώ δηλαδή τώρα, δάσκαλε, θα πάω να βρω το ψάρι για να πληρώσω τον Πολυσπράκτορα και μύτη σε λίμνη. Ο δεύτερο Πέτρο είναι εδώ που, επειδή είναι και ο άνθρωπο, έχει βγάλει το, το ημάτιο για να μην το βρέξει. <laughs> Αλλά για να αναγνωρίσω ότι είναι ο Πέτρο, όπου σε όλη την απεικόνηση δίνεται με μπλε κίτρινο. Το έχει βάλει δίπλα το μαζάτσο το κίτρινο ημάτιο για να καταλάβω πού είναι ο Πέτρος ότι πήγε, δεν στείλανε άλλον. και βρίσκει το ψάρι τέλος πάντων, το ανοίγει το σώμα, βρίσκεται και ο τρίτος Πέτρος στην αθήκηση είναι που ξαντισμένος πληρώνει το φορισπλάκωρα. Άρα έχω για πρώτη φορά μία απεικόνηση μέσα σε εκκλησία που είναι σαν να διαβάζεις μια ωραία ιστορία με τον συναρπαστικό τρόπο που διαβάζεις ένα αφήγημα και περιμένεις να δει την εξ και ο χρόνο ο δικός σου με τον χρόνο τη αφήγηση ταυτίζεται και έχω κάτι πάρα πολύ μοντέρνο. Οι προηγούμενε αφήκοντε με την Αναγκέντρηση ήταν Βρισκόντουσαν εκεί για πάντα. Δεν είχατε χρόνο, άρα δεν είχα και εγώ χρόνο να μπορέσω να τι προσπελάσω. Εδώ λοιπόν έχω αυτό το χρόνο τη αφήγηση. Δείτε τι λεπτομέρειε που υπέροχε. Υπάρχει μια ελαφρά αλλίωση των χρωμάτων λόγω του ότι είναι φρέσκο. και έκφραση, συνέστημα και ταυτόχρονη είναι η από αρχαία αγάλματα βλέπετε ότι είναι ωραία σημαίνα τα σώματα και θα τελειώσουμε με τα δύο πλευρικά πανό στα οποία α, έχω ακόμα λεπτομέρειες πολύ ωραίες εδώ είναι που έχει θυμώσει που πληρώνει στα δύο <ripe> <στο> Πλευρικά σημεία, στην άκρη, εδώ και εκεί, είναι οι δύο απεικονίσεις των πρωτοπλάστων με τις οποίες θέλουμε να τελειώσουμε σήμερα. Η μία θεωρητικό είναι του Μαζολίνο και η άλλη του Μαζάτσο. Δεν είμαστε και σίγουροι. Στη μία πάντως απεικονίζονται πάρα πολύ όμορφοι. Και ο Αδάμ και η Έβα είναι πάρα πολύ όμορφοι. Είναι το πρώτο γυμνό Τη Αναγέννηση πριν την Αφροδίτη του Ποτιτσέλη που είδαμε πριν. Αυτό είναι μέσα σε εκκλησία και είναι το πρώτο γυμνό γυμνό της Αναγέννησης. Γύρω στο 425, που δεν τρέπεται για αυτό που είναι. Δεν καλύπτει τίποτα και το κοιτάς και θαυμάζεις και λες τι ωραίο πράγμα να είσαι άνθρωπος όταν είσαι άνθρωπος. Εδώ λοιπόν, από την απέναντι πλευρά τώρα, βρίσκεται η στιγμή της εκδίωξη από τον παράδεισο και της πτώση. Εδώ τα χαρακτηριστικά έχουν αλληλωθεί. Η όμορφη κοπέλα που ήταν εδώ η Εύα, παρά τι ανατομικέ ατέλειες, γιατί είναι πολύ πρόημο το έργο, είναι πολύ όμορφη. Ενώ εκεί είναι άσχημη, είναι γερασμένη, είναι ενοχική. Εδώ έχω λοιπόν την όψη της ψυχής και του νου της αθωότητας και εκεί έχω την όψη της ύλης και της φύσης τον παράδεισο και την εκδίωξη, την ευτυχία και την τιμωρία που ουσιαστικά αποτελούν αυτές τις δύο δυνατότητες του ανθρώπου. <Ρι> Φτάξτε τι όμορφα είναι τα πρόσωπα, τι αισιόδοξα, τι φωτεινά, τι αρμονικά και τι ισορροπημένα. Σας δείτε το μέγεθο τη καινοτομής και τις αισιοδοξίας της εποχής, σε μεταγενέστερες εποχές πιο συντηρητικέ, ενοχλούσε τόσο πολύ αυτό το γυμνό που τα γενικά όργανα αποδίδονταν με σχεδόν ρεαλιστικό τρόπο, όπου μεταγενέστεροι επίσκοποι της έκανε στην καλοκή η Εκκλησία παράγγελσαν σε να βάλουν διάφορα φύλλασικείς και περικοκλάδες για να κρύψουν την τροπή. Σήμερα έχει αποκατασταθεί πια, αλλά θέλω να σα πω ότι πέρασε αιώνε όπου δεν εκτιμήθηκε αυτό ή περάσανε σκαμπανεβάσματα πολύ πιο συντηρητικά που ακόμα οι άνθρωποι είχαν αυτή την εμπειρία και δεν κατάλαβαν τίποτα από το μεγαλείο τη αναγέννηση, του νεοπλατονισμού, του Μαρσίλιο Φιτζίνε και τη τέχνη που απελευθέρωναν τον άνθρωπο από τα δεσμά και συμφιλίωναν το σώμα του με την ψυχή του. Γι' αυτό τελειώνω. Τίποτα, αυτό είναι να κολλάζει από μια φοιτητική εργασία. Αλλά επειδή είναι η έκτοση στον κόσμο, α πούμε. Επιτόπου τα ζωγραφίσαμε τώρα που καταστάθηκαν Αλλά για 200-300 χρόνια είμαι έτσι καλυμμένοι. Και τελειώνω με τον Πίκο Τελαμιράντολα. Από το λόγο που έβγαλε αυτό που σας έλεγα πριν για την αξιοπρέπεια του ανθρώπου. Για να ολοκληρώσει το έργο της δημιουργίας, ο Θεός έπλασε τον άνθρωπο και του όρισε ως προορισμό να γνωρίσει τους νόμους που διέπουν το σύμπαν. Να εμψυχώσει την ομορφιά του, να θαυμάσει το μεγαλείο του. Δεν το καταδίκασε να ζει καθυλωμένο στο ίδιο μέρο. Δεν αλυσσόδεσε τη δράση του και τη θέλησή του, αλλά του έδωσε την ελευθερία να κινείται και να ενεργεί όπως θέλει. «Σε τοποθέτησα στο κέντρο του κόσμου», είπε ο Θεός τον Αδάμ, «για να μπορείς ευκολότερα να αγκαλιάζεις με το βλέμμα σου όλα όσα σε περιβάλλουν και να γνωρίσεις όλα όσα περιπλείει ο κόσμος. Δημιούργησα ένα πλάσμα που δεν είναι ούτε ουράνιο, ούτε γηινό, ούτε θνητό, ούτε αθάνατο». Θέλησα έτσι να σου δώσω τη δύναμη να πλάσει μόνο σου τον εαυτό σου και να τον δαμάσει. Μπορεί να κατέβει ω το επίπεδο του άγριου ζώου και μπορεί να υψωθεί ω τη θεότητα. Τα ζώα έρχονται στον κόσμο πρικισμένα με ό,τι του είναι απαραίτητο και τα ανώτερα πνευματικά όντα έχουν από την αρχή ή τουλάχιστον αφού διαμορφωθούν εκείνο που μένουν να κρατήσουν ω την αιωνιότητα. Εσύ μονάχα μπορεί να μεγαλώσει και να αναπτυχθεί όπω και όσο θέλει. Έχεις μέσα σου τα σπέρματα της ζωής σε όλες τις μορφές της. Κλείνουμε εδώ την πρώτη επίσκεψη στο Ουπί. Πήγαμε ουφίτς, πήγαμε καπέλα μπραγκάζι και πήγαμε και Σάρκα Μαρία Νοβέλα και την επόμενη φορά συνεχίζουμε γιατί τη ακόμα του πάσο. Σας ευχαριστώ πολύ και την συμβάλλον.